Καλησπέρα σε όλους. Αμέσως τώρα ξεκινάει η Αστρική Πύλη. Είναι άλλη μια Αστρική Πύλη. Έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα σήμερα απόψε. Ο κόσμος των ονείρων, τα όνειρα. Και όχι μόνο αυτό. Θα κάνουμε μια ανασκόπηση α, της Μέτακον 2012, της Μεγάλης Σημερίδας που έγινε το προηγούμενο Σάββατο. Όλα αυτά σε λιγάκι. Καλησπέρα και πάλι σε όλου. Σήμερα είναι Δευτέρα 30 Ιανουαρίου του 2012. Αυτή είναι η εντέκατη Αστρική Πύλη στο μικρόφωνο του Ατλαντή Εφαιμού Μινά Παπαγεωργίου. Και ο Ανδρέα Πανουτσόπουλο. Να πούμε έτσι εντάχει του τρόπου επικοινωνία με την εκπομπή. Λοιπόν, μπορείτε να μα βρίσκετε στο Facebook, στον λογαριασμό Ραδιοφωνική Αστρική Πύλη ή αλλιώ Stargate FM. Όπω επίση το email τη εκπομπή, stargatefm.gmail.com. Και να πούμε ότι ειδικά για τη σημερινή εκπομπή. Uh, όπου θα μιλήσουμε για τον uh, κόσμο των ονείρων και θα έχουμε στη δεύτερη ώρα uh, καλεσμένο τον uh, κύριο Άγγελο Γιανίτη, ο οποίος είναι ψυχολόγος και ειδικός υπνοθεραπευτής στην ανάλυση Έχει ονείρων Έχει εξειδικευτεί ο άνθρωπος ε, στην θεραπεία μέσω των ονείρων Οπότε ό,τι απορία έχετε για τα όνειρά σας μπορείτε να μα τη στέλνετε και από το facebook αλλά και μέσω του email του StargateFM παπάκι Να να πράγματα. έχουμε έτσι όρημα μηνυμάτων από το κοινό γιατί όλοι γνωρίζουμε ότι το θέμα των ονείρων λίγο πολύ αφορά όλους σας να πούμε και για την ε, διεύθυνση, για την ε, επίσημη ιστοσελίδα της Αστρικής Πύλης. www.stargatefm.gr στο οποίο ιστότοπο ε, μπορείτε να βρείτε μεταξύ άλλων το αρχείο εκπομπών. Ανεβάσαμε σήμερα την ένατη εκπομπή με το αφιέρωμα στα Trails, οπότε μπορείτε να το βρείτε πλέον online. Είχαμε αργήσει λίγο γιατί είχαμε υποχρεώσει με τη Μέτακον. Στην οποία Πολύ θα σύντομα θα ανέβει και ναι. η προηγούμενη εκπομπή της προηγούμενης εβδομάδας που ήταν αφιερωμένη στην ελληνική κοινότητα του μεταφυσικού η οποία θα αποτελέσει έτσι και ένα μέρος του μεγάλου αφιερώματος που θα ετοιμάσουμε για τη Μέτακον μέσα στην, στα τέλη της εβδομάδας ή στις αρχές της επόμενης. Και πάλι μαζί σας Λόγω της Μέταγκον 2012 Η στήλη των νέων Να πούμε ότι θα είναι αφιερωμένη Σε αυτή τη μεγάλη ημερίδα Που ορκετοί το έχουν ήδη χαρακτηρίσει Ως το μεγάλο γεγονός εναλλακτικής αναζήτησης Για το 2012 Έτσι θα έχουμε την ευκαιρία Να σας κάνουμε ένα σχετικά σύντομο ρεπορτάζ Με τα τεκτενόμενα, τα παραλυπόμενα Και τον απότοκο αυτή της εκδήλωση, Της ημερίδας Μέταγκον Λοιπόν, να πούμε ότι οι πρώτοι έτσι παρευρισκόμενοι στη Μέτακον ξεκίνησαν να καταφθάνουν στο θέατρο Ελεύθερη Έκφραση από τις 9 παρατέταρτο το πρωί, αν και ήταν για τις 10 προγραμματισμένη η έναρξη της εκδήλωσης. Αυτό φανερώνει βέβαια και τη δίψα αρκετών φίλων μας να... Ζήσουν όλοι αυτή την εμπειρία Και γιατί... οι δίψα εμ, φαντάζομαι ορισμένοι Θα έχασαν τον ύπνο τους Για να έρθανε τόσο νωρίς το Σάββατο Καλά εμείς τον χάσαμε σίγουρα πάντα. Καλά ναι. Τις προηγούμενες ημέρες όχι την προηγούμενη νύχτα μόνο ε, Λοιπόν το καλό ήταν ότι τα πάντα εξελίχθηκαν ομαλά Σε ό,τι αφορά τον προγραμματισμό Όλες οι ομιλίες Uh, ήταν πάνω κάτω μέσα στους χρόνους Δεν αντιμετωπίσαμε κάποιο πρόβλημα με αυτό το θέμα Πρόκειται για μια uh, εκδήλωση Η οποία διήρκησε 8 ώρες συνολικά Από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα Η Μέτακον 2012 η χωρίστηκε σε δύο ενότητες Ξεκινήσαμε με έναν πολύ μικρό πρόλογο Και το ειδικό τρέιλερ της Μέτακον 2012 Και συνέχεια Uh, της Κιτάλη πήραν οι καλεσμένοι ομιλητές, η κυρία Τσέιτοου με την ομιλία της uh, για την μεταφυσική Ελλάδα, πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία. Κύριος Παϊπέτης σχετικά με του συμβολισμούς που μπορούμε να βρούμε στους μύθους. Στη συνέχεια, το λόγο πήρε ο αρχισυντάκτης του περιοδικού Μίστερη Συγγραφέα και μέλο κοινώντα του Μεταφυσικού, Γιώργο Ιωνίδης Θα τον έχουμε τη δεύτερη ώρα μαζί μα για την καθιερωμένη του στήλη. Μαγεία και μίση στην ψηφιακή εποχή ήταν η ομιλία του, δίνοντα έτσι έναν περισσότερο τεχνολογικό τόνο τη νέα εποχή και του μέλλοντο στην Μέτακον και από τι ομιλίε που είχαν γίνει μέχρι τότε, μέχρι εκείνη τη στιγμή. Και μα συνέχεια. πούμε όλε τι θεματολογίε, τι θεματικέ ενότητε ξανά. Οκ, okay, yeah. γιατί όχι, μετά μίλαγα εγώ για, την, για, τα, για το Κέντρο Αναζήτησης Πανεπιστημίου Αιγαίου, Πανεπιστημίου Αιγαίου και, το, και την Κοινότητα Αναζήτησης Πανεπιστημίων Θεσσαλονίκης οι δύο πανεπιστημιακές ομάδες που ως φοιτητές είχαμε ιδρύσει ε, με μια πλούσια δράση, συγκινητικέ στιγμές, είχε ήρθε και ο φίλος μας ο Γερός Μαλλιαμάνης από τη ΣΑΜΟ για τις ανάγκες εκδήλωση, αποκλειστικά για την εκδήλωση. Συνεχίσαμε με τον το Γέννητο παντέκα ο οποίος ανέλησε την ομιλία του «Γεα, μύθος, λόγος», ε, ήταν μια εισαγωγή στο, στον τομέα της γεωμυθολογίας. Εδώθηκαν αρκετά παραδείγματα σχετικά με την σχέση τη μυθολογία και τη γεωλογία. Ενώ τεράστια εντύπωση προκάλεσαν και τα αποσπάσματα από το ντοκιμαντέρ τη Μυθική Αμπάλα από τον σκηνοθέτη τον Μάνο Κοκορομήτη. Ήταν η πρώτη φορά που παίχτηκαν τέτοια πλάνα. Με πλάνα τάξη. από Μογγολία, Θιβέτ, Κίνα. Στην Κίνα, στα Ιεροσόλυμα, στο Βατικανό. Βανάρι, και από... Είχε και φανάρι, δεν ξέρω. Όχι, όχι πάνω, δεν, είχε, δεν είχε. Αλλά είχε, αξίζει να πούμε ότι για το συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ το οποίο θα παρουσιαστεί, από ό,τι φαίνεται το Σεπτέμβριο στην Βενετία για πρώτη φορά ήταν πολύ σημαντικό που η κοινότητα του μεταφυσικού είναι μέσα στους χορηγούς επικοινωνίας ε, τεράστια επιτυχία κατά τη γνώμη μια τέτοια μεγάλη είναι παραγωγή σημαντικό. που αναμένεται να κερδίσει και το αρκετή έκταση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης η μια πρώτη αποκλειστική προβολή αποσπασμάτων νομίζω ήταν πολύ μεγάλη επιτυχία για την Μέτακον Συνεχίσαμε με την παρουσίαση τη ιστορία τη ομάδα Πιθέας Την παρουσίαση την έκανε ο Δημήτρη Αναστασίου. Και όχι ο Μιλτιάδης τη Απόγα, όπω φαίνεται στο πρόγραμμα εδώ. Έγινε μια αλλαγή τη τελευταία στιγμή. Συμβαίνουν αυτά. Το κοινό ενημερώθηκε για όλε τι εξερευνήσει αυτή τη ομάδα, Ομάδες ομάδα Κοινότητα του Μεταφυσικού σε Ελλάδα και εξωτερικό, για όλη τη δράση τη από το 2003 μέχρι σήμερα. Συνέχεια ακολούθησε και η πρώτη κλήρωση βιβλίων, Αντρέα, έτσι. Ναι, το πρώτο μέρο των βιβλίων, 35 Κομμάτια, 35 αγαπημένα βιβλία τα οποία μοιράσαμε μέσω κλήρωση στους φίλους που παρακολουθούσαν τη MetaCon. Να πούμε ότι πέρα από τα βιβλία στην είσοδο και στο φωαγιό του Θεάτρου υπήρχε τραπέζι το... μέσο του οποίου μοιράζονταν δωρεάν εκατοντάδες τεύχοι περιοδικών, φαινόμενα, Χελένη Κνέξου, Τρίτο Μάτι, Ελάνιο Νίμαρ, ειδικά διαφημιστικά, μέσα σε αυτά και τη αστρική πύλη, Ενώ στο χώρο υπήρχαν και δύο εκθέσεις. Η μία για σκίτσα του φανταστικού από την καλλιτέχνητα τη Μαριλένα Τιμέξη ενώ η άλλοι ήταν α, έκθεση φωτογραφίας από α, ταξίδια της ομάδας Πιθέας Έτσι όλοι υπήρχε μια ποικιλία τέλος πάντων Και πάρα πολλοί άνθρωποι μπορούσαν να δουν διάφορες εικόνες πάνω στα θέματα που τους ενδιαφέρουν Να τονίσουμε κάτι το οποίο το λέμε με περηφάνεια Δεν είναι κακό να λιώθουμε ωραία για, για αυτά που κάνουμε Ήταν μια εκδήλωση που ήταν δωρεάν, είχε έσει ελεύθερη ε, Είχε δωρεάν ε, περιοδικά για όλο τον κόσμο και είχε κληρώσει 70 βιβλίων στην ουσία πάρα πολλοί άνθρωποι πέρασαν ένα ψυχαγωγικό Σάββατο με την έννοια της αγωγής της ψυχής πήραν και το δώρο τους έφυγαν δηλαδή και ευχαριστημένοι και νομίζω το σπουδεύτερο δώρο βέβαια είναι οι αποσκευέ που πήραν, αυτές οι εγκεφαλικέ αποσκευέ που πιστεύω ότι ναι. απλόχερα η Μέτακον έδωσε σε όλο τον κόσμο που τη στήριξε. Και όπω γράψαμε και στο διαδίκτυο νομίζω το μεγαλύτερο δώρο για μας ήταν αυτή η μέσα εισαγωγικά απέτηση όλων των παρεμβρισκομένων να επαναληφθεί κάτι τέτοιο και του χρόνου. Δηλαδή νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό ανεξαρτήνται στο αν... Θα γίνει τέλος πάντων κάτι τέτοιο εν τέλει Δεν μπορούμε να αδεσμεύσουμε για κάτι τέτοιο από τώρα όπω είναι προφανές Ωστόσο ήταν ένα πάνδημο αίτημα όλων Ώστε η Μέτακον να έχει μια συγκεκριμένη περιοδικότητα Να είναι αιτήσια θα δούμε. Νομίζω ότι η όρεξη υπάρχει από τη μεριά μας. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει και μια συγκεκριμένη στόχευση γιατί θα το κάνουμε αυτό. Και όταν θα καταλήξουμε σε αυτή τη στόχευση νομίζω ότι θα υπάρξουν ανακοινώσει. Ίσως και κάποια, κάποια είδου συνέργεια με κάποιους άλλους αξιόλογους ανθρώπους έτσι ώστε να οργανωθεί κάτι... Πολύ πιο εύκολα Γιατί για μας ήταν πολύ μεγάλο βάρος εδώ στην Αθήνα Όλο αυτό το πράγμα από τον ναι. Σεπτέμβριο το Όχι δημιουργία, μόνο δημιουργία. η Μέτακον Και ήταν και το πάρτι Εκείνο το βράδυ Είχε πούμε... και αυτό το... τα παραλυπόμενά του Θα τα πούμε αμέσω μετά Αφού συνεχίσουμε μετά τις Μέτακον ε, Μία ώρα περίπου μετά Στις 2 το μεσημέρι Είχαμε την παρουσίαση της μεγάλης έρευνα της κοινότητα του μεταφυσικού. Έτρεχε περίπου ένα μήνα στο διαδίκτυο. Για τις παράξενες εμπειρίες στην Ελλάδα μιλάμε. Σας είχαμε πει για εκείνο το ανώνυμο ερωτηματολόγιο, το οποίο εν τέλει συμπλήρωσαν 1133 άτομα. Ένα δείγμα πολύ ικανοποιητικό, κατά τη γνώμη Παρουσιάστηκαν σε ειδικέ πίτε, όπως... Πίτσες, λέμε... πίτσες <laughs> Και πίτσες <pitches>, λέγω <laughs> σε, σε γραφήματα ειδικά τέλο πάντων Τα αποτελέσματα σε μια πληθώρα ερωτήσεων Όλα αυτά θα τα δούμε σε ειδικό άρθρο επικαιρότητας Που θα παρουσιαστεί στο μεταφυσικό.gr Τα επόμενα 24 ώρα Όπως επίσης συνέχισαμε τις ομιλίες μας με την, με την, Μάλλον με τον καθημερινό καλεσμένο μας Ο κύριος Άγγελος Βιαννίτης Ο οποίο είπαμε ότι είναι ψυχολόγος, ψυχοθεραπευτής Ανέπτυξε ε, την ομιλία η ύπνωση της καθημερινότητας όπου στην κυριολεξία πολλού από εμά ίσως κατάφερε να μας ύπνοτίσει σε ένα βαθμό Μας καθήλωσε καλύτερα μας θα έλεγα Μας καθήλωσε, καθήλωσε. Ναι. Γιατί σίγουρα η ομιλία Ήθελα απλά του... να κάνω έτσι λόγο ναι. με τον τίλο της ομιλίας Νομίζω η ομιλία του είχε ακριβώς την, την αντίθετη στόχευση του ναι. να προσπαθήσει να μας αφυπνήσει και να μας βάλει στη διαδικασία να σκεφτούμε Πώ μέσα από τα διάφορα ΜΜΕ, οι διάφορε καταστάσει που βιώνουμε στην καθημερινότητά μα, ο πολίτη υπονομεύεται και γίνεται υποχείριο στα ελληνικά. Οι διάφορες τεχνικές που είναι τεχνικέ που χρησιμοποιούνται ίσω για θεραπευτικού σκοπού από την επιστήμη, χρησιμοποιούνται από την επιστήμη του μάρκετινγκ ή μάλλον από τα λαμόγια του μάρκετινγκ. Δεν ξέρω πώ θέλετε πείτε Ο χαρακτηρισμό είναι δικό μου και μόνο, δεν χρειάζεται να τον κι Τέλος παράδειγμα, να μην αναλύσουμε το θέμα, είναι τεράστιο. Ε, συνεχίσαμε με τον κύριο Κασταμονίτη, μια επίσης πολύ καλή ομιλία κατά γνώμη μου παγκοσμιοποίηση, η δημιουργία και η μέθοδη της παγκόσμιας οικονομικής τη Ελίτ και η οικονομικοί εκτελεστέ τη Ελλάδας, όπου μέσα σε ένα 20 λεπτο γιατί τόσο ήταν η διάρκεια των ομιλίων, προσπάθησε ο να μας... Έτσι, εντάχει του διάφορου αυτού παράγοντε που έχουν οδηγήσει και τη χώρα μα σε αυτή την κατάσταση αλλά και τον πλανήτη. Δεν είναι μόνο ελληνικό το πρόβλημα. Ήταν πολύ ενδιαφέροντα. Αρκετά ενδιαφέρουσα η ε. ομιλία, βέβαια. Θα... Θέλω να ακούσω περισσότερο για αυτό το θέμα, να ε. σου πει την αλήθεια. Ε, σίγουρα, νομίζω μέσα στι επόμενε εκπομπέ, μέσα στον επόμενο μήνα το Φεβρουάριο, θα έχουμε τον κύριο Κασταμόνη καλεσμένο στην Αστρική Πυλή. Αν το επιθυμεί, βέβαια. Έτσι, ε, ε, να μην τα θεωρούμε επιθυμεί... όλα δεδομένα. Από σε αυτή την περδιά μα, είναι μια δέσμευση ότι θα προσπαθήσουμε. Θα τον προσκαλέσουμε σίγουρα yes. γιατί είναι και μας είναι έτσι εξαιρετικά μας. Μετά συνέχισε ο Μινές ο Παγεωγίου, εδώ ο συνάδελφος της Αστρικής Πύλης ο οποίος ε, μας μίλησε για τα 10 χρόνια του μεταφυσικό.gr και της ομάδας Gateway η οποία είναι στην ουσία πίσω από την ελληνική κοινότητα του Μεταφυσκώ, υποστηρικτική ομάδα και ω ομάδα που δίνει νόημα όλοι όλη. Ε, είναι ο κεντρικό πυρήνα ουσιαστικά. Είναι ο, ο κεντρικό πυρήνα, είναι, ο, ο είναι η σπονδυλική στήλη τη κοινότητα στην ουσία. Κάτι να μου στηρίζει όλη την κοινότητα. Από εκεί και πέρα ήταν. Να μην στάθουμε στο ότι είπε ο γιατί μιλάμε εδώ τόση ώρα, θα το πάρει και πάνω του. Τα πήγε πολύ καλά στην ομιλία Πάμε του. Πάμε στην επόμενη. Ναι. Η ομιλία νούμερο 8 ανήκει στον Θανάση Βέμπο Συγγραφέα, ερευνητή και δημοσιογράφο Τον έχουμε φιλοξενήσει στον κύριο Βέμπο εδώ στην Αστερική Πύλη Το παραφυσικό στην Ελλάδα Μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης κάθε εποχής Πάρα με πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία Uh, παράθεση δημοσιευμάτων από εφημερίδες από τις αρχές του 20ου αιώνα μέχρι Ήτανε το Ήταν περίπου 1970. και πιο πριν από τον 20ο αιώνα, είσαι. 1880 με 1980 δηλαδή κάλυψε 100 χρόνια mm -hmm. θεματολογία που αφορά τον ελληνικό χώρο της αναζήτησης και προσπάθησε μέσα από την ομιλία του και μέσα από την παράθεση συγκεκριμένων αποκομμάτων τα οποία είχε φωτογραφίσει από, από την Εθνική Βιβλιοθήκη και όπου αλλού Έτρεξε αυτό ο άνθρωπο λαγωνικό να μαζέψει αυτό το αρχείο, να καταδέξει την εξέλιξη των διαφόρων ε, μιμιδίων, μπορούμε να πούμε, των διαφόρων ε, έτσι, αρχετύπων τα οποία προβάλλουν ε, προέβαια, ο ελληνικό πληθυσμό πάνω σε αυτά τα θέματα. Πώ π.χ. από του Αριανού περάσαμε στου Οξογίνου και στα UFO, γιατί αυτό το πράγμα ήθελε μια διαδικασία ετών. Ουσιαστικά το πώ αντιμετωπίζουν τα ελληνικά μιμιέ το παράξενο, ανά εποχή, δηλαδή θέματα τα οποία προκύπτουν. Και σήμερα και πριν από 10 χρόνια και πριν από 20 χρόνια και πριν από 80 χρόνια, Πώς αντιμετωπίζονται από τόσο σε κοινωνικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο έτσι παρουσίασή του από τα μέσα μαζική ενέργεια. Είναι εξαιρετική δουλειά από τον Θανάση των ο οποίο, επαναλαμβάνω, το έχω πει και παλαιότερα είναι ίσως το καλύτερο λαγωνικό που έχουμε στο χώρο τη αναζήτηση στην Ελλάδα. Είμαι φοβερό να ξετρυπώνει τεκμήρια και πηγέ. Ακριβώ και ω προ τη μεθοδολογία του επίση. Ναι. Και έχει ένα τεράστιο αρχείο που ίσως ένα άτομο δεν επαρκεί για να το εκμεταλλευτεί αλλά τι να κάνεις ε, Μετά νομίζω ότι ήταν η πιο δυνατή στιγμή τη μετακονομινά που κάνουμε και ρεπορτάζ, λέμε τη θεματολογία ε, ακολούθησε μια εντό εγωγικών ομιλία του Άγγελου Τανάγρα ο οποίος έχει αποβιώσει βέβαια ωστόσο με την βοήθεια του Νικόλαου του Κορμαρτζή ο οποίος ε, είναι και μέλος της ομάδας Gateway μέλος της ελληνική κοινότητα μεταφυσικού. Είναι, μπορούμε να το πούμε και συνεργάτη της εκπομπής στην ουσία. Είναι και βραβευμένος Από διεθνή ιδρύματα παραψυχολογία, Πάντα στον ακαδημαϊκό χώρο Ο Νίκος αυτό που έκανε ήταν να φέρει στην Ελλάδα Άγνωστο υλικό Από τα ημερολόγια του Τανάγρα Από τι επιστολές του Τανάγρα Από φτιάξει... Γαλλία Από Γαλλία και Αμερική, και, Αμερική και, ναι. Ναι. και να φτιάξει ουσιαστικά ένα 15 λεπτο Βίντεο mini documentaire θα έλεγα Uh, παρουσιάζοντας το έργο του άγγελου τανάγρα και της εταιρείας, της ελληνικής εταιρείας ψυχικών ερευνών που είχε ιδρύσει στην χρυσή εποχή της έρευνας, της παραψυχολογία, της, της σοβαρής έρευνας παραψυχολογίας στην Ελλάδα διήρκησε περίπου από, το, από τις αρχές του 20ου αιώνα μέχρι και το 1950-1960 κάπου εκεί. Νομίζω προσωπική μου άποψη ότι αυτή ήταν και πιο δυνατή στιγμή τη μέτακον, διότι ήταν μια... Αποκλειστικότητα την οποία παρουσιάστηκαν πράγματα τα οποία για πρώτη φορά βγαίνουν στην επιφάνεια. Πρώτη φορά γίνεται αυτό το πράγμα και στην Ελλάδα και παγκοσμίω. Και αρκετό κόσμο συγκινήθηκε. Και, πούμε, και εγώ συγκινήθηκα βλέπω σε αυτή τη δουλειά που γιατί έγινε με, με έναν πολύ ωραίο τρόπο. Στην ουσία μέσω δραματοποιημένη φωνή, κάποιο ε, έκανε ότι ήταν ο Άγγελος Τνάγραφ που διάβαζε το αρχείο του, που διάβαζε τι επιστολέ του. Ε, ευγενικό, καταπληκτική δουλειά νομίζω ότι θα μείνει για χρόνια αυτό το πράγμα στις μνήμες μας και ελπίζουμε να το δούμε και δημοσιευμένο κάποια στιγμή γιατί ουσιαστικά ήταν μια αποκριστικότητα τη μετάκον. Θα δούμε τώρα πώς μπορεί αυτό το πράγμα να βγει και στα ΜΜΕ. Στην επόμενη ομιλία, το μέλο, ακόμα ένα μέλος ομάδας Gateway, η Ράνια Ιωάννου, η οποία είναι συντονίστρια της ομάδας Fantasy Gate, ταξίδεψε να πούμε από το ενομένο Βασίλειο αποκλειστικά για τη Μέτακον στην Αθήνα. Παρουσίασε ομιλία με τίτλο φανταστικός κόσμος της ομάδας, Gateway, της ομάδας Fantasy Gate», με συγχωρείτε. Uh, Παρουσιάζοντα ουσιαστικά το έργο τη uh, ομάδα του Φανταστικού από το 2006 που ιδρύθηκε μέχρι και σήμερα στους τη Ελληνική Κοινότητα του Μεταφυσικού, Πολύ καλή παρουσίαση, έτσι ολοκληρωμένη στο PowerPoint, μια χαρά όλα. Και περνάμε και στην, στην τελευταία. Ένα ομιλία, ο Σταμάτη Ομαμούτο, ο, ο, ο οποίο είναι επικεφαλή τη φυλική λέξη Φανταστική Λογοτεχνία, Φλέφαλο, όπω είναι το ακτικό λεξό του και είναι συντα του Προϊόντου Φανταστική Λογοτεχνία. Μας μίλησε για τη φαντασία και από την εποχή του ρομαντισμού μέχρι τη μεταμοντέρνα νεωτερικότητα στην ουσία έγινε μια ιστορική αναδρομή όπου προσπάθησε να προσεγγίσει τις ρίζες της φαντασίας ως κινήματος που εκφράζεται δημόσια. Ε, οφείλω να πω ότι περίμενε ότι αυτή η ομιλία μπορεί να με κουράσει, θέλω να με ειλικρινήσει. Και ειλικρινά έκλειψε τι εντυπώσεις, πάρα πολύ δυνατή ομιλία... Ήταν, έδωσε και πολιτική διάσταση, έκανε και πολιτική ανάλυση στη, στις διάφορες εποχές που επηρέασαν το, την έκφραση της φαντασίας στον χρόνο. Τι είναι μηνάτε που δείχνεις, δεν είναι τίποτα okay. αυτό. Okay. Κοίτα, νομίζω ότι ήταν η καταλληλότερη ομιλία για να κλείσει μια εκδήλωση αντιμέτακων. Δηλαδή, όντω όπως είπες και ήταν μια ομιλία η οποία ξεκίνησε από την εποχή του ρομαντισμού, ήρθε στο παρόν και ουσιαστικά έδωσε μια πρόταση για το πώς μπορεί η φαντασία να καταστεί μια δύναμη ανατροπής α, στη σημερινή πραγματικότητα. Ήταν πράγματι α, μια πολύ ενδιαφέρουσα διάλεξη. Από εκεί μετά τον σταμάτημα μου το ακολούθησε και η δεύτερη κλήρωση των βιβλίων καθώς επίσης και η κλήρωση των δύο θέσεων των δύο θέσεων άνευ διδάκτρων στο μάθημα του Δυτικού Εσωτερισμού α, στην Ακαδημία Phoenix Rising μια ευγενική προσφορά της κυρίας Οφείλουμε να πούμε ότι, για... αν μας ακούνε οι νικητές του διαγωνισμού, ότι έχει ενημερωθεί η κυρία Τσέιτου. Σύντομα θα επικοινωνήσει και αυτή μαζί σα για να σα πει πώ θα γίνει η παραλαβή. Να πούμε επίσης... Τέλο πάντων, για να δείτε πώ ναι. θα αρχίσετε τα μαθήματα στην... για τον δυτικό εσωτερικό. Κλείνοντα, θα να σταθούμε και σε άλλα δύο θέματα, Αντρέα. Το πρώτο ήταν α, το γεγονό ότι το θέατρο Ελεύθερη Έκφραση μα παραχώρησε δωρεάν το χώρο καθόλου τη διάρκεια της 28 η Ιανουαρίου και εκτός αυτού μάλιστα είχε βάλει και ιδικές τιμέ πάρα πολύ χαμηλές, εξευτελιστικές θα έλεγα στο κιλικείο του θεάτρου οπότε όλα μια χαρά για, για τους παρευρισκόμενους σε αυτόν τον τομέα καθώς επίσης να πούμε και μια πολύ σημαντική έτσι, στήριξη είχαμε και από την ομάδα W Researching που την έχουμε φιλοξενήσει και εδώ η οποία, η, τα οποία παιδιά κάλυψαν Uh, όλες τις ομιλίες με κάμερα σε HD Αυτό οφείλουμε να σας το πούμε υπάρχουν όλες οι ομιλίες σε βίντεο θα ανέβουν από αυτή τη εβδομάδα και όλα σιγά σιγά στο YouTube ώστε όσοι δεν μπορέσατε να παραβρεθείτε σε αυτή τη μοναδική εκδηλώση σας λέω ότι μπορεί κάποιοι να είσασταν πάω δεν πάω είναι νωρίς ξεκινάει από τις 10 βέβαια τελειώνουν στις 6 Επιστεύω ότι χάσατε. Ελπίζω ότι κάποια στιγμή θα έχετε την ευκαιρία να αναπληρώσετε αυτό το κενό που δεν ξέρετε ότι έμεινε μέσα σα. Το θέατρο υπολογίζεται ότι γέμισε ουσιαστικά δύο φορέ κατά τη διάρκεια τη ημέρα. Ένα αριθμό πολύ ικανοποιητικό. Και βέβαια να πούμε ότι λίγε ώρε μετά την μέτακο ακολούθησε ο Αντρέα και το πάρτι τη Αστρική Πύλη, έτσι. Το οποίο ναι. ήταν προγραμματικό. Στον Γκάζι, σε ένα μαγαζί εκεί, για να μην κάνουμε και διαφήμιση. Για... Κάναμε έτσι την... ένα πάρτι το οποίο για πρώτη φορά γίνεται και σε αυτό το χώρο της αναζήτησης Συνήθω ε... μένουμε πιο πολύ σε συνέδρια, εμερίδες, εκδηλώσεις, παρουσιάσεις βιβλίων Αυτή τη φορά είπαμε να κάνουμε ένα πάρτι να χορέψουμε, να πιούμε, να γνωριστούμε, να συγχρονιστούμε. Και το τίμησαν ακόμα και παρεμπισμένοι, καλεσμένοι ομιλητέ στη μέτα Το πάρτι έτσι δεν είχε δηλαδή μόνο. Είχε και διασημότητες θε να μου πει. Δηλαδή. Ακριβώ. Αυτό είχε. Ακριβώς. celebrities Ακριβώ. Στην κόρση τη αναζήτηση. <laughs> <laughs> Τέλο φυσικά. Πάντων, τα του πάρτι έληξαν. Το πάρτι έληξε κατά τι 5.30 πρώτε πρωινέ τη Κυριακή. Με ξέφρενό χορό, ποτά. Ήταν γενικά ένα Σάββατο αφιερωμένο εξ ολοκλήρου στην ελληνική κοινότητα του μεταφυσικού. Όσοι ακολούθησαν έτσι το κάλεσμά μας νομίζω ότι αποζημιώθηκαν και με το παραπάνω. Η Μέτακον πλέον έχει περάσει στην ιστορία, αλλά έχει αρκετά πραγματά και ακόμα α, να δείξει σε μορφή, εντυπο, σε μορφή εντυπώσεων κυρίω, Ήδη κάποιες πρώτε ιστοσελίδες έχουν ξεκινήσει να σηκώνουν και φωτογραφίες και μινι-ρεπορτάζ. Τα επόμενα 24 ώρα, αν όχι αύριο. Και το ενημερωτικό site τοcosmo.gr αναμένεται να σηκώσει α, ρεπορτάζ από την εκδήλωση με βιντεάκια και αυτό. Και βέβαια το... η κεντρική σελίδα τη κοινότητα, το μεταφυσικό.gr, αναμένεται να ακολουθήσει με ένα πολύ μεγάλο αφιέρωμα στα τέλη αυτή τη εβδομάδα ή αρχέ τη επόμενη. Νομίζω ότι κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τα τη Μέτακον 10 χρόνια η ελληνική κοινότητα του Μεταφυσικού συνεχίζει με όλε τι δραστηριότητέ τη στο full ή στο επανειδήν κατά κάποιο τρόπο σε ό,τι αφορά την, έτσι, τη διοργάνωση μιας ανάλογης εκδήλωσης στο μέλλον δεν ξέρουμε πότε θα υπάρξει να συνέλθουμε πρώτα από όσα περάσαμε αυτό το Σαββατοκύριακο Αυτά Αντρέ, νομίζω ήρθε η ώρα να περάσουμε στο μουσικό μας διάλειμμα πριν μπούμε στο κεντρικό μας θέμα Ναι, καλό θα τα αναβάλουμε έτσι λίγη μουσικούλα να σα χαλαρώσουμε, να σα ξεκουράσουμε μετά θα περάσουμε στο κυρίως θέμα στο κυρίω πιάτο, όπως θα μπορούσαμε να πούμε έτσι μεταφορικά, θα μιλήσουμε έτσι λιγάκι για τα όνειρα, περισσότερο θα μας πει ο Άγγελος Βιανίτης ο οποίος είναι ιδικός τα όνειρα να πούμε να επαναλάβουμε τους τρόπους επικοινωνίας όλοι ό, ό, ό, όσοι θέλετε να ρωτήσετε κάποια πράγματα σχετικά με τα όνειρα και τον ρόλο τους στον ανθρώπινο ψυχισμό μπορείτε να μας στέλνετε email στο stargatefm.gmail.com και να επικοινωνείτε μαζί μας από το wall της ραδιοφωνικής αστρική πύλης στο facebook. Πάμε για ένα διάλειμμα και επαναρχόμαστε. Ελανδί, εκατόν πέντε κομμάτι. Αυτή ήταν η μανδρουγάδα Hold on to you Λοιπόν Μια Πρέπει να αρχίσουμε να μιλάμε για τα όνειρα μου φαίνεται Μάλιστα Να ξεκινήσουμε λοιπόν με το θέμα μας Θέλω να σε ρωτήσω κάτι Γιατί α, ο κόσμος έχει μπερδέψει το, το όνειρο αυτό που ζει Δηλαδή κατά τη διάρκεια του ύπνου του με την έκφραση Εσείς κάνετε όνειρα Δηλαδή αυτό ουσιαστικά είναι σαν να διαχωρίζει το όνειρο από την πραγματικότητα Σήμερα μέσα από τη ζήτησή μας ίσως αποδείξουμε ότι τα όνειρα που βλέπουν οι άνθρωποι στον ύπνο μας ίσως να μην είναι τόσο ξεκάρφοντα, ξεκάρφοντα την πραγματικότητα ακριβώς. Ότι μπορεί να είναι μια παράλληλη δοχή της πραγματικότητας Η οποία βέβαια μπορεί να αφορά εμάς μόνο αλλά μπορεί να αφορά και τους γύρω μας Ή και μια προσπάθεια του ίδιου μας του εαυτού να μεταφέρει κάποια μηνύματα από το ασυνείδητό του Κάποιε σκέψει του, κάποιε ενδόμηχε σκέψει του, κάποια προβλήματα που ίσω αντιμετωπίζει και να τα φέρνει στην επιφάνεια μέσα από ένα όνειρο ακόμα και αν αυτό ας πούμε δεν έχει φαινομενικά κάποιο νόημα. Πάντα με... Ναι. Στην ουσία, Τι θα μπορούσαμε να πούμε υπάρχουν διάφορε ερμηνείε ότι τα όνειρα εκφράζουν κάτι που βρίσκεται μέσα μα και είναι πραγματικό. Άλλο μπορεί να πει ότι κοίταξε, δεν βλέπω κανένα νόημα στα όνειρα. Είναι μια τυχαία διεργασία του εγκεφάλου ο οποίο ίσως ε, ενεργοποιούνται διάφορα κέντρα στον εγκέφαρο κατά την διάρκεια του ύπνου και απλά πατάει το play και μπλέκει εικόνε σε ένα μίξερ ε, μέσα στον ύπνο. Πάντως, ουσιαστικά, το να βλέπουμε όνειρα το οποίο λογικά ακολουθεί τον άνθρωπο από την, της, από την αυγή του πολιτισμού, από την αυγή της δημιουργίας του homo sapiens και όχι μόνο, γιατί αν δεν κάνω λάθος και τα ίδια τα ζώα βλέπουν όνειρα, θα μας τα πει αυτά ο κ. � Παράξενε ψυχικέ εμπειρίε, θα μπορούσαμε να τι χαρακτηρίσουμε. Μα ταξιδεύουν σε έναν κόσμο που άλλε φορέ είναι εφιαλτικό και τρομακτικό, λεγόμενοι εφιάλτε. Άλλε φορέ είναι περισσότερο διασκεδαστικό. Άλλε φορέ είναι παράξενο. Και άλλε φορέ είναι προφητικό. Τα προφητικά όνειρα. Έτσι. Είχαμε, υπάρχει ένα thread σχετικό στο μεταφυσικό με κάτι δεκάδε σελίδε. Υπήρχε ναι, και σχετική ερώτηση. Απο... Ναι, υπήρχε και ερώτηση. Α που κάναμε στην έρευνα την οποία διεξάγαμε και τα αποτέλεσματά της παρουσιάσαμε στη ΜΕΤΑΚΟΝ. Την έχω σημειώσει εδώ για ερώτηση στον κύριο Βιαννήτων. Ναι, δηλαδή, και όντως... εγώ την είχα σημειώσει. Ακριβώς ότι τη γίνεται μια ερμηνεία γιατί τα ποσοστά της έρευνας μας έδειξαν ότι μια, πολύ μεγάλη, μια μεγάλη πλειοψηφία του κόσμου πιστεύει στα προφητικά όνειρα και, και ότι μέσω των όνειρων μπορούμε να, να, δούμε, να, να λάβουμε προμηνήματα διάφορων καταστάσεων που θα αντιμετωπίσουμε είτε εμείς είτε οι υπόλοιποι στη ζωή του μετέπειτα. Mm -hmm. Πάντως να πούμε ότι το θέμα των ονείρων δεν, και τη μελέτη των ονείρων μην νομίζονται ότι είναι κάποια υπόθεση έτσι, του 19ου-20ου αιώνα. Μελετάτε από την αρχαιότητα αυτό το θέμα. Και ο Αριστοτέλης και ο Ιπποκράτης είχαν αντιληφθεί όλα αυτά τα φαινόμενα και προσπαθούσαν να τα εξηγήσουν. Α, όμως, Πολλέ πληροφορίε έχουμε πάρει από τον Γαλλινό που έχει γράψει ένα πολύ σημαντικό έργο. «Φυσιολόγος και ανατόμο ο ίδιο, σε περίπου το δεύτερο πατέρα τη. Ο πατέρα τη Ανατομία είναι ο Γαλινό στην ουσία. Ο οποίο έχει καταγράψει στο έργο του ότι α, μελετούσε τα όνειρα των ασθενών του ε, και συνέ, συνέβαλαν όλα αυτά και στι διαγνώσει που έκανε. Είναι πολύ Αχα. σημαντική αυτή η. Γιατί αυτό, αυτή η γνώση χρησιμοποιήθηκε και πολλού αιώνε αργότερα. Θα πούμε σε λιγάκι από ποιου. Από εκεί και πέρα δεν είναι μόνο οι Έλληνε βέβαια που μελέτησαν όλα αυτά τα θέματα Και οι Αιγύπτοι έχουν μιλήσει για τα όνειρα Και κάποιοι Σαμάνοι θεραπευτές που χρησιμοποιούν τα όνειρα για θεραπευτικούς λόγους όπως είπαμε Οι Αβορύγινες της Αυστραλίας Και με ένα άλλο θέμα με το οποίο έχει ασχοληθεί ο κύριος Διανίτης Θα τα δούμε όλα αυτά αργότερα Και στο Θιβέτ υπάρχει ένα είδους γιόγκα, γιόγκα του ονείρου λέγεται Milam στην οποία θα κάνουμε μία ερώτηση του τι ακριβώς μπορεί να σημαίνει αυτό. επίσης έχουμε και την περίπτωση του Κάρλος Καστανέντα. Μίλησε για τον Δον Χουάν, τον δάσκαλο ο οποίος του έμαθε όσα του έμαθε στα βιβλία του, τα καταγράφει ο Καστανέντα. Ο συγκεκριμένος λοιπόν μάγος Ινδιάνο από την Κεντρική Αμερική του αποκάλυψε ότι η φυλή του χρησιμοποιεί τεχνικές για τον έλεγχο του ονειρέματο και όλα αυτά τα θέματα βασίζονται σε μια παράδοση χιλιάδων ετών. Βλέπουμε λοιπόν ότι σχεδόν όλοι οι πολιτισμοί της γης έχουν δουλέψει πάνω στα όνειρα. Είναι ούτω ή άλλως ένα φαινόμενο που ελπίζω τουλάχιστον να το βιώνει όλη η ανθρωπότητα, να ονειρεύεται, όσο και αν προσπαθούν να μα δείξουν ότι ούτε τα όνειρα δεν μα απειθαφορολογήσουν και τα όνειρα. Θα μα κόψουν και τα όνειρα. Ναι. Αλλά παρόλα αυτά βλέπουμε μια απόπειρα σύνδεση όλων, ανεξαιρετήτων των αρχαίων πολιτισμών, μια απόπειρα σύνδεση τη πραγματικότητα με τα όνειρα. Ναι, αυτό... πάντα υπήρχε αυτή η ανάγκη να σε σχετίσουμε το πραγματικό με το εντός αιωϊκών υπερβατικότων ανήρων. ειδικά ο αρχαίος άνθρωπος δεν θα μπορούσε να ερμηνεύσει εύκολα τι είναι αυτό που βιώνει κατά τη διάρκεια του ύπνο του και πώς μπορεί να το συσχετήσει με την πραγματικότητα. <Συσμίλισμα> Από εκεί και πέρα... Αφού κάνουμε και μια αναδρομή έτσι, σε διάφορες προσεγγίσεις που είχαν οι πολιτισμοί στο θέμα των όνειρων Ίσως θα πρέπει να φτάσουμε στη σύγχρονη εποχή Θα ήθελα να σα δώσω έτσι, επειδή ο θετικό τρόπος σκέψης το επιβάλλει αυτό Να δώσω έναν ορισμό, τι είναι όνειρο, για να ξέρουμε γιατί μιλάμε ο όνειρο λοιπόν είναι το βίωμα εικόνων, ήχων, ιδεών και συναισθημάτων και άλλων αισθήσεων τα οποία λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια του ύπνου, κυρίω κατά τη φάση REM. Δεν μιλάμε για το συγκρότημα, βέβαια, είναι. Rapid eye movement. Ακριβώς. Σημαίνει. Θα το έχετε παρατηρήσει, ίσω σε ανθρώπου που, κινου... που κοιμούνται δίπλα σα ενώ εσείς είστε ξύπνοι, θα έχετε παρατηρήσει ότι τα μάτια κάτω από τα βλέφαρα κινούνται πολύ γρήγορα και αυτό σημαίνει ότι μάλλον ο άλλο βλέπει όνειρο. Είναι η REM φάση του ύπνου, υπάρχει και η άλλη φάση που είναι η non-REM, όπου τα μάτια δεν κουνιούνται. Και Πιθανότατα δεν βλέπει ο άλλο όνειρο. Όχι ότι αυτό είναι θέσφατο, ωστόσο συνήθω κατά τη διάρκεια του σταδίου του όπως όπω ονομάσαμε, είναι η φάση του ύπνου κατά την οποία βλέπουμε όνειρα. Και βέβαια να πούμε, ένα, ακόμα ένα αξιοσημείωτο στοιχείο, ότι σύμφωνα με έρευνες, τα βρέφη, τα νεογνά έχουν πολύ μεγάλο ποσοστό R&M σε σχέση με όλου του υπόλοιπου ανθρώπους. Στην δηλαδή, όσο αυξάνεται ηλικία του ανθρώπου. Στην ουσία, τα με τον... πρώτα χρόνια στα οποία είμαστε, ερχόμαστε σε αυτόν τον κόσμο, το κυριότερο που κάνουμε είναι να ονειρευόμαστε. Είναι εκπληκτικό η συνερμοί που μπορούν να προκληθούν από αυτή την αποκάλυψη που σας κάναμε μόλις τώρα, νομίζω ότι είναι εκπληκτική. Από εκεί πέρα, στη σύγχρονη εποχή, ο επιστημονικός χώρο οι πατριάρχες, οι πατέρες μάλλον της ψυχανάλυσης, μιλάω για τον Φρόιντ και τον μαθητή του, τον Ιούγκ, ο Φρόιντ προσπάθησε να ερμηνεύσει τα όνειρα λέγοντας ότι το υποσυνείδητο χρησιμοποιεί μια συμβολική γλώσσα για να εκφραστεί αυτή η συμβολική γλώσσα μάλλον είναι τα όνειρα και ο σύγχρονος άνθρωπος ο οποίος καταστέλει επιθυμίες και ενστικτά νομίζω ότι πολλοί από εσάς μπορείτε να βλέπετε την όμορφη γειτόνισα ωστόσο κάτι δεν σας αφήνει να τη μιλήσετε Ο μόνο στα όνειρα λοιπόν μπορούμε να εκφραστούμε Ο Φρόιντ στην ουσία μας λέει ότι ο μηχανισμός των όνειρων Υπάρχει και να εκφράσει το υποσυνείδητό μα με έναν συμβολικό τρόπο. Ο Γιούγκ από την άλλη μεριά θεωρεί ότι τα όνειρα είναι ένα παράθυρο στο υποσυνείδητο, το οποίο όμω προσπαθεί να δώσει λύσει σε προβλήματα του συνειδητού κόσμου. Το κάνει ίσω λίγο πιο περίπλοκο, σαν σκέψη, Αν δεν κάνω λάθο. Και, αν... και τα δύο περίπλοκα είναι, να σου πω την αλήθεια. Είναι διαφορετικέ προσεγγίσει. Ε, το... Νομίζω ότι ο Γιούγκ το πάει παραπέρα ναι. από το δάσκαλο ναι, του, τον ναι, και στην ουσία θέλει να κάνει μια σύνδεση του, του φανταστικού, του κόσμου του ονείρου, με, το, με την πραγματικότητα. Και τον το μπερδεύει πολύ, με ωραίο τρόπο κατά τη γνώμη μου. Ως παντρέατης, εσύ, εσύ είχε κάποιο όνειρο, έτσι, χαρακτηριστικό, κάποιο προφητικό όνειρο ίσως, κάποιο πρόβλη, όνειρο το οποίο να έδωσε λύση στο πρόβλημα που αντιμετώπιζε. Δεν νομίζω να μου έχει τύχει κάτι τέτοιο να σου πω την αλήθεια γιατί ένα... Χαρακτηριστικό το οποίο έχω, που δεν νομίζω ότι περιορίζεται σε μένα μόνο, είναι ότι συνήθω τα όνειρά μου δεν τα θυμάμαι. Είναι σπάνιο να θυμάμαι ό, όνειρα που βλέπω, γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι, μάλλον βλέπουν αρκετά όνειρα κατά τη διάρκεια του ύπνου μα. Ωστόσο, ε, δεν μου μένουν, δεν και, τα θυμάμαι. Και μάλιστα τα όνειρα διαρκούν έω και λίγα δευτερόλεπτα. Συνήθω ε, εμεί τα βιώνουμε ότι ε, νομίζουμε ότι έχουν διάρκεια ωρών, συνήθω είναι λίγα δευτερόλεπτα αντε, κάποια λεπτά. Πάντω, εγώ έχω μια εμπειρία. Είχε κάποιο όνειρο το οποίο μπορούσες να το χαρακτηρίσει προφητικό. Τώρα εντάξει, θα είναι λίγο ευτελέστο να ακουστεί το βράδυ. Δεν έχει σημασία. Ναι, λοιπόν, σε ηλικία 14 ετών και ναι. ενώ ήμουν φανατικό παίκτη video games, ναι. ε, υπήρχε ένα παιχνίδι έτσι, action adventure, έτσι, λέγω, το Resident Evil τέλο πάντων. Λοιπόν, το... λογικά οι περισσότεροι θα το γνωρίζουν. Υπήρχε ένα γρίφος ναι. Στον οποίο είχα κολλήσει 45 λεπτά μπροστά την τηλεόραση Δεν μπόρεσα να το λύσω ναι. Κοιμήθηκα γιατί ήμουν κουρασμένο σχολείο, φροντιστήρια κτλ Και στον ύπνο μου είδα τη λύση του γρίφου Πετάχτηκα πάνω, πήγα μπροστά στην τηλεόραση και το έλυσα να, Είναι αλήθεια. το μοναδικό όμως παράδειγμα έτσι Δηλαδή δεν, δεν θυμάμαι Αυτό που αναφέρει, κάτι... δεν είναι κάτι σπάνιο δεν ξέρω εγώ τώρα άμα προσπαθήσω να συγκεντρωθούν ότι μπορεί να βρω τέτοιο παράδειγμα, ωστόσο νομίζω ότι είναι αρκετά συχνό άνθρωποι οι οποίοι εμπνέονται από το άνοιρά τους είτε εμπνέονται από το διάστημα λίγο πριν νημηθούν, που καθαρίζει λίγο το μυαλό από την έτσι πώς να την πω. Τον κουνιαχτό τη το καθημερινότητα, την στύλβη τη καθημερινότητα. Δεν το έθεσα ωραία. ήθελα να βρω άλλη λέξη που μου διέφυγε τώρα. Πάντω, άλλοι άνθρωποι. Αυτή η προσέγγιση ναι. ταιριάζει στο Γιούγκ, ο οποίο θα σου λέει ότι ναι, το υποσυνείδητο σου προσέφερε λύση σε προβλήματα που αντιμετώπισε. Σε συγκεκριμένη περίπτωση ήταν η λύση του γρίφου στο Resident Evil. Πεχνιδάρα, by the way. Όντω. Από πέρα, να, να δεν κάναμε αναφορά στο συνειδητόν αυτό είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο. Μιλάμε... Κάτι το οποίο ίσως και πολύ από εσάς τους φίλους του Ατλαντής και τους φίλους της Ατρικής Πύλη να έχετε βιώσει. Θα χαρούμε πολύ στο Facebook, στο... να γράψετε στην αναζήτηση Stargate FM. Κάντε μας φίλους. Και γράψτε εκεί στο wall, στον τοίχο μας, το... τις δικές σας εμπειρίες με τα όνειρα. Δικές σας έτσι, παράξενες ιδιαίτερε εμπειρίες, κάποιο προφητικό όνειρο, Κάποιο συνειδητό ονειρέμα που έτυχε να τώρα ε... το, συνειδητό, το, συνειδητό, το θέμα του συνειδητού ονειρέματος που έθεσε είναι κάπως πιο περίπλοκο. το ότι υποτίθεται πως για να καταφέρει κανείς κάτι τέτοιο πρέπει να ε, εφαρμόσει κάποιες τεχνικές ή να κάνει κάποιες ασκήσεις. Όταν μιλάμε για συνειδητό ονειρέμα για να εξηγήσουμε σε όσους δεν γνωρίζουν. Ναι. Εννοούμε... Ό,τι εκ των προτέρων να προτρέψει ουσιαστικά τον εαυτό σου να βιώσει κάτι μέσα στο όνειρό σου. Ναι, στην ουσία συνειδητοποιεί, κατά τη στιγμή του όνειρου ότι ονειρεύεις, ότι είσαι μέσα σε ένα όνειρο και από εκεί και πέρα εφόσον υπάρχει αυτή η συνείδηση, αυτή η γνώση ότι είμαστε μέσα στο όνειρο μπορείς, μπορείς να ελέγχει ναι. το όνειρο, δηλαδή να κάνεις ό,τι θέλεις στον ύπνο σου στα όνειρά σου. Να είσαι δηλαδή ένας νέο μέσα στο μάτριξ Κάπως έτσι Κάπως έτσι Κάπως έτσι Είναι εκπληκτικό το... Έχουν βιώσει αρκετοί άνθρωποι Και αυτό είναι από τις πιο συχνές ε, Έτσι εγωγικών Μεταφυσικές εμπειρίες Γιατί ε, στην ουσία μπορείς να βιώσεις Οποιαδήποτε κατάσταση που, που υπάρχει όμως μέσα σου Που υπάρχει στο υποσυνείδητό σου Και να την Και να έχει το αποτέλεσμα που θες Σκέψου να... Γνωρίζει γνωρίζεις ότι είσαι στο όνειρό σου και να ταξιδεύεις πάνω από το Παρίσι. Κάτι Βέβαια το οποίο... θα είναι ένα άγνωστο Παρίσι, δεν ξέρουμε πόσο είναι το Παρίσι, απαραίτητα όλες οι γειτονιές του. Αυτό το θέμα το ότι η συνειδητοποιεί κανείς ότι βρίσκεται μέσα σε ένα όνειρό μπορεί να ακούγεται απλό, αλλά στην ουσία δεν είναι έτσι. Στην δηλαδή. ουσία είναι χάος. <laughs> ε, δεν ξέρω αν υπάρχουν και μηνύματα στο facebook, ωστόσο μέχρι να πάμε εκεί, θα ήθελα να καταθέσω εγώ μια περίεργη εμπειρία. Έτσι, κάτι ξεχωριστό που μου συνέβη, που έχει να κάνει με όνειρα. Για πες μας. Το πιο ξεχωριστό, το οποίο μου είχε αποτυπωθεί στη μνήμη, το βίωσα πριν, ε, έχουν περάσει και τα χρόνια Δυστυχώς, μη, περίπου πριν 10 χρόνια ήμουνα, όχι παραπάνω, 13 χρόνια. Ήμουνα 15 ετών, 25. σε ένα ταξίδι στο εξωτερικό, ε, τελο σπάντων ήταν μια εκδρομή, ε, προφανές είναι η ηλικία ήταν τέτοια, δεν κοιμόμουν το βράδυ καλά, ε, από λίγος καθόλου οπότε υπήρχε έλλειψη ύπνου και έπρεπε να παρακολουθήσω μια ομιλία στα αγγλικά το οποίο σημαίνει ότι έπρεπε τα αγγλικά δεν είναι η πρώτη μου γλώσσα δεν είναι η μητρική μου γλώσσα οπότε σημαίνει ότι χρειάζομαι αυξημένη προσοχή για ώστε να μπορέσω να κατανοήσω ε, το τι έλεγε ο ομιλητής ήθελε αυξημένη συγκέντρωση το οποίο σε συνδυασμό με την, με το, με την κούραση την οποία υπήρχε ε, ήρθε κέδεση και, και δεν μπορούσα να μείνω ξύπνιος Πολύ λογικό, όταν, ε, ήταν και πολύ πρωί 9 ώρα το πρωί, ενώ δεν έχει κοιμηθεί, χωρίς καφέ Ομιλία στα αγγλικά Το Ακούντε, οποίο είχε να... Με θεματολογία που είχε να κάνει με τα μετεωρολογικά φαινόμενα Ήταν σε ένα επιστημονικό κέντρο Δεν κρατήθηκα, δεν κρατήθηκα Και δεν μπορούσα να μείνω ξύπνιος Έφτασα σε ένα τέτοιο σημείο Όπου έφτασα να μπερδεύω την πραγματικότητα με το όνειρο Ήμουνα ανάμεσα σε αυτού του δύο κόσμου, όπου ξύπναγα κοιμόμουν, ξύπναγα κοιμόμουν και δεν ήξερα ποιο είναι το όνειρο και ποιο είναι η πραγματικότητα. Πόσε ώρε είχε μείνει ξάγρυπνο, ή ήταν κάτι το οποίο απλά Ήμουνα πολύ κουρασμένο. Δεν ξέρω αν είχα κοιμηθεί κιόλα. Μπορεί mm. να μην είχα κοιμηθεί, να είχα κοιμηθεί δύο ώρε και να ήμουν σε ένα σκοτεινό θάλαμο που γινόταν μια προβολή, slides, ομιλία στα αγγλικά, mm. το οποίο mm. σημαίνει ότι ήταν αδια... αδύνατο να κρατηθεί, κρατηθεί κάποιο ξύπνο, ό,τι και να δουλεύανε. Όποιο και ένα το θέμα, δεν έφταγε το θέμα μου, αρέσει πολύ το θέμα. Το είχε κάψει με δύο λόγια. Το είχα κάψει και είχα μπερδέψει την πραγματικότητα με το όνειρο. Δεν μπορούσα να τα ξεχωρίσω. Έχει. το Δηλαδή συνέβη αυτό πέντε-έξι φορές. Να ξυπνάω, να βιώνω άλλα σκηνικά στον ύπνο μου. Να γυρνάω πάλι στην πραγματικότητα και να λέω τι κάνω εδώ, που είμαι, γιατί είμαι εδώ, γιατί δεν είμαι εκεί μου που πριν. Τέλο πάντων, αυτό ήταν το. Εγώ θεωρώ ότι ήταν αποτέλεσμα τη κούραση και ότι ο εγκέφαλο είχε μπλοκάρει λόγω τη έλλειψη ύπνου. Ήταν κουρασμένο. Θα ρωτήσουμε και τον κύριο Βιαννήτη να μα πει περισσότερα πράγματα. Έτσι, γι' αυτό και δεν ανοιγόμαστε πάρα πολύ κατά τη διάρκεια τη ανάλυση του πρώτου θέματο αυτή την εβδομάδα. Έχουμε μαζί μα έναν ειδήμονα για ένα τέτοιο δύσκολο ναι. κύκλο. Θα μπορούσε και να μα πει επίση για το Πώς μπορεί όλες. να το επιτύχει κάποιος Ακριβώς, θα δώσουμε οδηγίες προς ναυτιλωμένους Δηλαδή κάποιος θα μπορούσε να επιχειρήσει Γιατί είναι κάτι πολύ όμορφο Να ελέγξει τα όνειρά του ή να προσπαθήσει να τα ελέγξει Όχι όλα Ας αφήσουμε και κάποιο παράγοντα αβι βιβλιότητα στη ζωή μας Νομίζω ο Λαμπέργζ έχει βγάλει μια τεχνική, την ξέρει ο κ. Βυιανίτης, είναι ειδικό άνθρωπος ε, από εκεί πέρα στι σημειώσει μου, έχουμε διάφορα πράγματα εδώ. Δεν ξέρω τι θα προλάβουμε να πούμε. Μπορούμε να πούμε λίγα πράγματα παραπάνω. Για άνοιξε τη συζήτηση. Ε, ποια είναι η εξισμότητα των όνειρων, μπορούμε να πούμε. Είπαμε, βέβαια, κάποια πράγματα. Θα μα πει και ο κύριος Γανίτη ότι, μάλλον, τα όνειρα δρούν εξουσαρροπιστικά μέσα μα. Είναι μια ανάγκη. Δηλαδή, να το ερμηνεύσουμε και βιολογικά. Γιατί μα έχει δοθεί από, τον, από την δύναμη τη εξέλιξη αυτό. Τι δύναμη των ονείρων. Τι εξυπηρετεί. Όντω, είπαμε και στην αρχή, ίσω είναι κάποια δεδομένα τα οποία δεν μπορούν να εκφραστούν Γιατί της... η φύση μα όπλησε με το όπλο των ονείρων. Τι μα προσφέρουν τα όνειρα. Οκ, okay, μπορούμε να ερμηνεύσουμε το μηχανισμό του, τι γίνεται, γιατί λειτουργούν, ποια είναι τα στάδια του ύπνου, ύπνος, ο άριε ύπνο, ο non-άριε ύπνο. Ωστόσο, γιατί ο δημιουργό, η φύση, το απόλυτο τίποτα, δεν ξέρουμε ο οποιοσδήποτε μπορεί να ερμηνεύσει την δημιουργική δύναμη αυτού του σύμπαντος όπως θέλει. Γιατί όμως έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Είναι εξαιρετικά περίοδο, δηλαδή, πρέπει να υπάρχει λόγος και βιολογικός δηλαδή, να ήταν αποτέλεσμα εξέλιξη σε αυτό το πράγμα. Ίσως είναι μια ανάγκη κατά τη διάρκεια του ύπνου να εκφράζονται κάποια πράγματα τα οποία λόγω διάφορων έτσι, κοινωνικών ε, καταστάσεων, κοινωνικών φραγμών τα κρατάμε μέσα μα και πρέπει να είναι μια ανάγκη του οργανισμού να εκφράζει πρα... το τι υπάρχει στο υποσυνείδητο του κατά τη διάρκεια του ύπνου. Δηλαδή να να, μην σκάμε, να τα βλέπουμε τουλάχιστον σαν όνειρα. Εδώ ο φίλο μα ο Ε Θοδωράκη στο Facebook, ο Σοντιράκης δηλαδή. Ο Βέρονικ μα λέει: Καλησπέρα παιδιά, ένα παράξενο των ονείρων είναι η ανάμνηση πραγμάτων που δεν έχουμε ζήσει. Σα έχει τύχει ποτέ να βιώσετε σε ένα όνειρο κάτι που δεν είχατε βιώσει μέχρι τότε στην πραγματικότητα. Και όταν τελικά το ζήσετε να το αισθανθείτε όπως ακριβώς το όνειρο Στην ουσία εδώ μας κάνει ένα... μια ερώτηση που δεν είναι ένα ντεζαβού απλό Αντίστροφο ντεζαβού είναι αυτό στην είναι ουσία Είναι ονειρικό ντεζαβού θα έλεγα Ναι και όντως... Το βιώνεις πρώτα στο όνειρο και μετά στην πραγματικότητα ε, Πρέπει να είναι πολύ παράξενο το συνέστημα αυτό Δεν ξέρω, δεν νομίζω ότι μου έχει τύχει Ναι ούτε και μένα μου έχει τύχει Αλλά έχω ακούσει εμπειρίες ανθρώπων οι οποίοι έχουν Κάποιου συγκεκριμένου τόπου στον ύπνο του και στη συνέχεια του έχουν επισκεφθεί και στο φόρουμ του Μεταφυσικού Προσωπική Εμπειρία έχουμε δει δεκάδε τέτοια περιστατικά τα προηγούμενα χρόνια. Ειδικά στα προφητικά όνειρα, γίνεται χαμό. Θα γίνει και μια τέτοια ερώτηση, όπω επίση και την ερώτηση που μα κάνει ο φίλο μα Σωτήρης για την σύνδεση μόρα και ονείρων και αυτή θα τη μεταφέρουμε αμέσω μετά στον κύριο Βιαννή. Να την σημειώσουμε δηλαδή την ερώτηση Μόρα και όνειρα. Ακριβώ. Λοιπόν, ε, Αντρέα είναι 11. Ίσως θα πρέπει να περάσουμε σε κάποιο Μουσικό διαλύμα έτσι ώστε Αμέσως μετά να Περάσουμε στη συνέντευξη με τον Κύριο Βιαννίτη Εδώ και η φίλη μας η Καντερίνα μας κάνει ακόμα Μια ερώτηση ισχύει ότι στους ανθρώπους Που βλέπουμε στα όνειρά μας Τους έχουμε κάπου συναντήσει στη ζωή μας Τους ανθρώπους που βλέπουμε στα όνειρά μας και προφανώς Δεν τους έχουμε ξαναδεί η εννοή Ναι Πώς... βλέπουμε Θα έχει τύχει φιγούρε, τι οποίε. Δεν μπορούμε να γνωρίσουμε mm -hmm. ε, Να σου πω τη προσωπική μου άποψη Δεν είμαι ειδικό στα όνειρά Ωστόσο μπορώ να πω ότι έχω άποψη Ίσως οι μορφές Θα μας πει ο κ. Βιάννητης μετά Ίσως οι μορφές, οι ανθρώπινες μορφές Που αποτυπώνονται στα όνειρά μας Έχουν κάποια χαρακτηριστικά Τα οποία θα θέλαμε εμείς να τους αποδώσουμε Δηλαδή μπορούμε να δούμε Μια γυναίκα να δίνει έναν άντρα στον ύπνο τη. Και να του αποδώσει τα χαρακτηριστικά τα οποία θα ήθελε να έχει. Να, να είναι ένα φανταστικό πρόσωπο, δηλαδή, στην ουσία. Και το αντίστροφο, ένας άντρα να δει μια μορφή, η οποία υποτίθεται πρέπει να είναι τρομακτική. Ο τρόμος βασίζεται στα αρχέτυπα που έχει ο καθένας μέσα του. Ναι. Για άλλους, ο τρόμος θα είναι μια γριά, η οποία θα είναι μαυροντημένη και θα σπρωμαλούσα και θα του... Απλούν το χέρι να το δώσει κάτι. Μια πολύ τρομακτική μορφή θα μπορούσε να είναι αυτή για κάποιον. Πάντω, επειδή αναγκαστικά το σημερινό θέμα αναγκαστικά πρέπει να μοιραστούμε προσωπικέ εμπειρίε μεταξύ μα και εγώ έχω δει πρόσωπα σε όνειρα τα οποία δεν έχω δει ποτέ στη ζωή μου. Ναι. Δεν τα έχω δει βέβαια ακόμα. Αλλά είναι όντω ένα περίεργο συνέστημα έτσι να βλέπει όνειρο σε κάποιον που φαινομενικά τουλάχιστον. Είναι μία αρκετό πρόσωπο, ωστόσο τόσο, τόσο ζωντανό ναι. και τόσο πραγματικό. Ωραία. Λοιπόν. Ε, νομίζω ότι καλό θα είναι να περάσουμε στο μουσικό μας διάλειμμα Θα βάλουμε ένα τραγούδι από Black Sabbath με ιδιαίτερα φορτωμένο Έχει ένα πολύ ιδιαίτερο συμβολικό φορτίο αυτό το κομμάτι, αυτό το track. Θα είμαστε σε πολύ λιγάκι μαζί σας Θα διαβάσουμε κάποια μηνυματάκια που έχετε στείλει Και θα συνδεθούμε με τον κύριο Βιαννίτη Ο οποίο είναι... Ψυχολόγος, ψυχαναλυτής και ειδικός στα και όνειρα. Και ύπνοθεραπευτής. Και ύπνοθεραπευτής. Είναι ίσως από τους καταλληλότερους ανθρώπους στην Ελλάδα. Για να μας μιλήσουν για το συγκεκριμένο θέμα σίγουρα θα σας δημιουργηθούν πάρα πολλές απορίες. Όσοι θέλετε προλαβαίνετε να μας στείλετε στο, στη ραδιοφωνική αστρική πύλη στο facebook τα μηνύματά σας ή στο stargatefm.gmail.com μέχρι να ξεκινήσει η συνέντευξη. Λοιπόν, μουσικό διάρκεια. Ατλαντίζ, μόνο ροκ. Τι έχουμε εδώ, καθυστέρηση, όχι. Τρίκη Πυλή και πάλι μαζί σας Έχουμε πέρασει στη δεύτερη ώρα της Αποψινής μα εκπομπής, μιλάμε για τα όνειρα Νομίζω ότι ευχαριστηθήκαμε Πολύ αυτό το τραγούδι των Σάμπαθ Heaven and Hell Με την φωνάρα του Ρόνι James 2 Αθάνατος Θέλεις Θέλει να φτιάξει κλίμα θέλεις για τα όνειρα Ε ναι τέλο πάντων Οφείλουμε να Έχουμε κάποιον χαιρετισμό Από το facebook το οποίο θα, Τον οποίο θα ήθελες να μοιραστώ με μηνά Υπάρχει ένας φιλοσοφικός προβλεμα... προβληματισμός της φίλης μας, ταγμένη στα Ματζόρε. Με το εκπληκτικό αυτό όνομα. Όντως. Η οποία αναρωτιέται αν είναι τα όνειρα η άλλη όψη της πραγματικότητας ή μήπως η πραγματικότητα είναι η άλλη όψη του ονείρου που ζούμε. Εμείς πολύ, πολύ γρήγορα να πούμε τρόπους επικοινωνία Είναι... Από το facebook ο ειδικό λογαριασμός που υπάρχει Ραδιοφωνική αστερική πύλη μα Μπορείτε να μας βρείτε και ως Stargate FM Από εκεί πέρα μπορείτε να στείλετε τα email σας Gate FM Παπάκι gmail.com Όπως επίσης μπορείτε να μας στείλετε SMS στο ΑΦΑ Και νο, το μήνυμά σας Και αποστολή στο 54454 Μπορείτε να στελνετε λοιπόν το, το δικό σας μήνυμα ώστε τώρα που έχουμε τη συνέντευξη με τον κύριο Αγγελοβιανίτη να του κάνουμε τις ερωτήσεις που θέλετε, να πούμε τις εμπειρίες σας, να μιλάσετε πράγματα μαζί μας και μαζί του και επίσης... Είναι η ευκαιρία σας να το κάνετε τώρα και όπως επίσης μηνά, κάτι το οποίο δεν ξεχάσαμε αλλά τώρα είναι η ώρα να κάνουμε αναφορά, να κάνουμε αναφορά στους χορηγούς εκπομπής Έτσι, περιμέναμε την ώρα εχμής θα έλεγα για να αναφερθούμε και στου χορηγού μα. Την εκπομπή στηρίζει το μηνιαίο περιοδικό εναλλακτική αναζήτηση το Mistery, αρχιστάκτη του οποίου είναι ο κ. Γιώργο Ιωαννίδη, τον οποίο θα έχουμε μέσα στο επόμενο μισάωρο μαζί μα. Όπω επίση οι εκδόσει iRide, με τον ιστότοπο iRide.gr που μπορείτε να βρείτε περισσότερα, είναι ένα νέο εκδοτικό κίνημα το οποίο ήρθε να συνταράξει. Τα εκδοτικά δρομένα της χώρας Και να τα, να τα λιώσει και να τα αναγεννήσει κάτι μου. Λοιπόν Πολύ ωραία ε, Νομίζω ότι δεν πρέπει να το κουράσουμε άλλο Θα πρέπει να δούμε Αν ο κύριος Βιανίτης είναι απόψε εδώ μάζι μας Κύριε Βιαννίτη είστε εδώ Κύριε Βιαννίτη μας ακούτε Ναι ναι σας ακούω ωραία. Α, Τώρα είναι η σύνδεση μας άριστη Καλησπέρα λοιπόν Ευχαριστούμε που είστε σήμερα μαζί μας. Ο κύριος Βιαννίτης είναι... Ναι, ναι. Έχουμε κάποιο πρόβλημα. Ναι, δεν ξέρω. Κάπως είναι, Δεν πιστεύω να έχουν πλέξει γραμμές. Κύριε Βιανίτη, να κάνουμε έναν έλεγχο. Μας ακούτε καθαρά και εξάστερα. Τώρα σας ακούω, ναι. Ναι, παιδιά. Ναι. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε αυτή τη συνέντευξη. Ε, Μιλούσαμε, κύριε Βιαννίτη, πριν για το συνειδητό ονείρεμα. Θα μπορούσατε να μας πείτε κάποια λόγια για το τι ακριβώς είναι συνειδητό όνειρεμα και επίσης πώς μπορεί κάποιος να το επιτύχει. Συνειδητό όνειρεμα είναι αυτό που είναι ένα βίωμα για πάρα πολλούς. Είναι όταν είμαι μέσα σε ένα όνειρο και έχω επίγνωση ότι είναι ένα όνειρο. Είναι μια ιδιαίτερη στιγμή, είναι και μια ιδιαίτερη κατάσταση. Και ναι, αυτή, τη στιγμή, αυτή η μικρή στιγμή της επίγνωσης που ζωντανεύει το όνειρο είναι μια στιγμή η οποία μπορεί να διευρυνθεί και να μεγαλώσει. Και συνειδητά να μπορούμε να αποκτούμε την επίγνωση μέσα στο όνειρο, ότι δρούμε σε ένα άλλο πεδίο, στο όνειρικό πεδίο, και εκεί να μπορούμε να μας ανοίγεται ένα άπειρο, άπειρες δυνατότητες, ένα άπειρο πεδίο πιθανότητων, στο οποίο μπορούμε να αρχίσουμε να δρούμε. Να δρούμε πραγματικά. Κύριε Βιαννήτη, αν κάποιο σας ζητούσε έτσι έναν... κάποιε τρόπους, κάποιες τεχνικές για να επιτύχει συνειδητόν ήρεμα έτσι αν και αυτά τα πράγματα βέβαια γίνονται μέσα από εξάσκηση ίσως εβδομάδων ή και μηνών τι ακριβώς θα το συμβουλεύετε, ποια ακριβώς θα ήταν τα βήματα Υπάρχουν πολλές τεχνικές για να αναπτυχθεί κανεί το συνειδητόν ήρεμα στην ουσία του δεν είναι κάτι δύσκολο είναι αρκετά εύκολο για αυτόν ο οποίο θέλει για το άτομο το οποίο θέλει να αποκτήσει καλύτερη επαφή με τα όνειρά του και να έχει συνειδητά όνειρα, να το καταφέρει. Όπω όπως είπε, Μινά, πράγματι είναι θέμα εξάσκηση. Οποιαδήποτε τεχνική και να ακολουθήσει, από οποιαδήποτε διαφορετική σχολή, υπάρχουν ασκήσει για το συνειδητό όνειρεμα από πολλέ διαφορετικέ σχολέ. Από εσωτερικέ παραδόσεις πνευματικέ παραδόσεις Έχουμε επιστημονικέ μεθόδου. Ο Στέφαν ο Λαμπερζέ έχει βγάλει μια εκπληκτική μέθοδο τη mild, όπως λέγεται, the morning induction of lucid dreaming, το οποίο βασικά βασίζεται σε κάτι πάρα πολύ απλό. Στην επιθυμία, στην δήλωση της επιθυμίας, της θέλησης, ότι θέλω να θυμάμαι ένα όνειρό μου και θέλω να θυμάμαι ότι είναι όνειρο. Είναι μια υποβολή στην ουσία, την οποία την δίνεις πριν από τον ύπνο. Πολύ ωραία κύριε ε, Αυτό που θα ήθελα να σας ρωτήσω είναι... Ποιο είναι ο μηχανισμός ενός όνειρου? Δηλαδή, πέφτουμε για ύπνο, κοιμόμαστε, ονειρευόμαστε. Ποιος μηχανισμός ενεργοποιείται για να μας αποδώσει το όνειρο? Υπάρχουν μηχανισμοί νευροφυσιολογικοί, γιατί στην ουσία αυτό είναι τα όνειρα. Τα όνειρα είναι μια νευροφυσιολογική λειτουργία, έτσι. Ταυτόχρονα όμως, με κάθε νευροφυσιολογική λειτουργία, συμμετέχει και συνδράμει και ψυχικές λειτουργίες. Και έτσι γίνεται μια, ένα, μια ψυχική εμπειρία. Ο μηχανισμός λοιπόν, υπάρχει ένας μηχανισμός στον οποίο τα τελευταία χρόνια με την ε, πρόοδος τεχνολογίας είμαστε σε θέση να απαντήσουμε και έχουμε μια πάρα πολύ καλή εικόνα στο τι συμβαίνει όταν ονειρευόμαστε, το τι συμβαίνει στον εγκέφαλό μας, στον οργανισμό μας, τι βιοχημικέ διαδικασίες συμβαίνουν. Ε, από την πλευρά της ψυχολογίας έχουμε και... Αρκετές προσεγγίσεις και ίσως και μια καλή εικόνα των λειτουργιών των ονείρων Κάνουν πολλά πράγματα τα όνειρα, έχουν πολλές λειτουργίες σε ψυχικές λειτουργίες ε, Όμως υπάρχει ένα ερώτημα το οποίο είναι πάντα ανοιχτό έτσι Και δεν θα, αυτό ο καθένας καλείται να αναμετρηθεί με αυτό το ερώτημα Και αυτό το ερώτημα είναι γιατί τελικά ονειρευόμαστε Αυτό ακριβώς θα ήταν και η επόμενη ερώτησή μου Δηλαδή, ποια, ποια ανάγκη έχει οδηγήσει στη δημιουργία του μηχανισμού των όνειρων. Ποια βιολογική ανάγκη έρχεται και επιβάλλει αυτό το μηχανισμό και έρχεται και επιβάλλει το όνειρο. είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση, γιατί εδώ υπάρχει ένα παράξενο. Είναι ένα από τα μυστήρια της ζωής. Α, το όνειρο σαν βιολογικός μηχανισμός δεν ευνοεί την εξέλιξη. Ξέρουμε ότι η φυσική επιλογή ευνοεί αυτά τα χαρακτηριστικά τα οποία θα μας βοηθήσουν να επιβιώσουμε. Φανταστείτε τον πρωτόγονο άνθρωπο, ο οποίος μέσα σε ένα τελείως εχθρικό περιβάλλον, που έχει πολύ μεγαλύτερη ανάγκη να έχει συνεχώς τις αισθήσει του σε εγρήγορση, να, πρέ... να πρέπει να πέφτει α, σε μια κατάσταση νάρκης, του ύπνου δηλαδή, και ακόμα χειρότερα... Ε, ξαφνικά μέσα σε αυτή την κατάσταση να μπαίνει σε ένα άλλο κόσμο να βρίσκεται σε μια άλλη πραγματικότητα και αυτό τι σημαίνει ότι δεν μπορεί να ακούσει το θύριο που έρχεται δεν μπορεί να ακούσει ότι μέσα στη σπηλιά κινείται η αρκούδα κανονικά αυτό θα έπρεπε να ήταν ένα παράγοντας ανασχετικός για την εξέλιξη είναι πολύ ενδιαφέρον όμω γιατί αυτός ο μηχανισμός υπάρχει ιδιαίτερα όταν είμαστε υπό κατασκευή να το πω έτσι, αν με επιτραπεί ο όρος, περισσότερο ονειρευόμαστε όταν είμαστε έμβρια. Τα έμβρια περνάνε περίπου 95% του χρόνου τους μέσα στην δομήτρια ζωή και ονειρεύονται. Και είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό. Αυτό βέβαια έχει οδηγήσει πολλούς και έχουν διατυπώσει ε, θεωρίες ότι ε, για παράδειγμα όπως ο Ντέουαν το 1969 που... Είδε το όνειρεμα σαν μια διαδικασία επαναπρογραμματισμού του εγκεφάλου. Είναι σαν ο εγκέφαλός του δηλαδή να δοκιμάζει τις δυνατότητές του. Γι' αυτό και στα, ε, τα όνειρα είναι συνδεδεμένα με τη νεότητα και με την ανάπτυξη της ζωής. Όσο πιο νέοι είμαστε τόσο περισσότερο νερευόμαστε. Όσο περισσότερο γερνάμε τόσο χάνουμε αυτή την επαφή με το ονειρικό πεδίο. Κύριε Βιαννίτη, κατά την προηγούμενη ώρα και μέσα από αυτά που είπαμε εμείς αλλά και μέσα από μηνύματα κροατών μας αναφερθήκαμε στα προφητικά όνειρα και γενικότερα σε εμπειρίες όπου μέσα από τα όνειρα οι άνθρωποι βιώνουν καταστάσεις που είτε θα αντιμετωπίσουν στο αμέσω επόμενο διάστημα είτε βλέπουν κάποια πρόσωπα τα οποία δεν έχουν δει ποτέ, α, τα βλέπουν στο μέλλον είτε δίνονται λύσει σε προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν τι, ποιο είναι το σχόλιο σα πάνω σε όλα αυτά, Υπάρχουν προφητικά όνειρα και ποιο είναι ο μηχανισμό ο οποίο ε, ε, τα παράγει και τα δημιουργεί, Ότι υπάρχουν όνειρα τα οποία έχουν μια προγνωστική διάσταση ε, και μια προφητική διάσταση, δηλαδή μια ευρύτερη διάσταση, είναι το ξέρουμε ότι είναι καταγεγραμμένα από τι ανθρωπότητα. Αυτό ακριβώ μάλιστα είναι που έχει τραβήξει περισσότερο την προσοχή του κάθε πολιτισμού που μεγάλωσε στη γη. Ε, ακριβώς αυτή η δυνατότητα με, μέσα από τα όνειρα να δείχνουμε κάποιες κρυφές ματιές στο μέλλον και βάζουν ερωτήματα για τη φύση του χρόνου, για τη φύση της αντίληψης του χρόνου πολλά βασικά ερωτήματα, φυσικά και υπάρχουν, σαφώς και υπάρχουν όμως από μια άποψη στην ουσία αυτό ε, η δική μου προσέγγιση είναι συμφωνώ με αυτού που το βλέπουν όχι σαν λειτουργία των ονείρων αυτό θα γίνει κατανοητό αν καταλάβουμε ότι το νηρικό πεδίο γενικά είναι ε, ένα πεδίο το οποίο είναι ό,τι υπάρχει έξω από το συνειδητό. Είναι δηλαδή όλη η λειτουργία όλο το συνειδητό και το ασυνείδητο έχει πολλές δυνατότητες, είναι όλο το δυναμικό μας. Υπάρχει το υπερσυνείδητο. Πάντα μέσα μας έχουμε και μια πλευρά η οποία γνωρίζει αυτό που το συνειδητό εγώ σχηματίζει σαν ερώτηση. Έχουμε μέσα μας μια σοφία, γνωρίζουμε, έχουμε μια γνώση Μάλιστα ο Πλάτωνας είπε ότι κάθε γνώση στην πραγματικότητα είναι μια ανάμνηση Ξαναθυμόμαστε αυτό που ήδη μέσα γνωρίζουμε Έτσι από μια απόψη κάθε φορά που βάζουμε μια ερώτηση με το Συνειδητόμαστε εγώ στην εγρήγορση μέσα μας κάτι έχει την απάντηση Και ακόμα περισσότερο δεν θα μπορούσαμε να σχηματίσουμε την ιδέα της ερώτησης Εάν δεν προϋπήρχε μια απάντηση αυτό λοιπόν που συμβαίνει με τα όνειρα είναι ότι βγαίνω από το συνειδητό εγώ και μπαίνω μέσα σε αυτό το, μέσα σε αυτό το δυναμικό και ό,τι υπάρχει εκεί πέρα. Γι' αυτό έχει πάρα πολλές λειτουργίες και πάρα πολλά επίπεδα τα όνειρα, πολύ διαφορετικούς τύπους όνειρα. Η, μέσα σε αυτά το βαθύτερο ασυνείδητο, κάτι ανώτερο ίσως και κάτι βαθύτερο μέσα μας μπορεί να έχει μια άλλη αντίληψη του χρόνου από ότι... Κανονικά έχουμε στην Κάτι μέσα μας είναι σε επαφή Με το μέλλον Κάτι μπορεί να το βλέπει να σχηματίζεται Και αυτό Αυτή η πλευρά μας Επικοινωνεί πολλές φορές Μέσα από αυτό το πεδίο Αλλά δεν είναι λειτουργία του ονείρου Απλώς στην ονειρική κατάσταση Όταν βρισκόμαστε στο ονείρεμα Είμαστε σε περισσότερη επαφή Με αυτά τα βαθύτερα μέρη Του ψυχισμού μας Πολύ ωραία Νομίζω αυτά που λέει ο κύριος Βιαννίτης. Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι άλλο. Είναι ίσως μια θετικιστική ερώτηση πάλι πάνω στα όνειρα. Ρώτησα πριν για το μηχανισμό της εξέλιξη. Θα ήθελα να ρωτήσω αν ε, τη δυνατότητα των ονείρων την έχουν και τα ζώα. Αν και τα ζώα δηλαδή ονειρεύονται. Ναι βεβαίω. Και, και αυτό ήταν ένα καλό επιχείρημα απέθναντι ε, σε αυτή τη θεωρία ότι ο, τα όνειρα εξυπηρετούν μόνο τη λειτουργία. Γιατί αν ήταν έτσι, τότε πραγματικά τα ζώα δεν θα μπορούσαν και μάλιστα ήδη τα ζώα τα ανθρωποειδή, τα ανώτερα θηλαστικά τα οποία έχουν και κάποιοι πιο σύνθετες εγκεφαλικές λειτουργίες αλλά ονειρεύονται ακόμα και δερπετά αυτό, αυτό μας λέει ότι α, υπάρχουν πράγματι λειτουργίες των ονείρων που ακόμα ούτε καν τις έχουν αντιληφθεί Μπορεί το ονείρεμα αυτή η κατάσταση να έχει σχέση ακόμα και με την ίδια την, το πώς αναπτύσσεται το DNA μας. Και μέσα από το ονειρικό πεδίο μπορεί να υπάρχει και μια επιπλέον πρόσβαση σε μια συνειδητή χειραγώγηση ακόμα και το DNA μας. Στην ουσία από αυτό που μας είπε ο κύριος τώρα αυτό που μου έμεινε από αυτήν την ερώτηση είναι ότι ο εξελεκτικός μηχανισμό των ονείρων φτάνει μέχρι τα ερπετά. Δεν έχουμε να κάνουμε κάτι απλό εδώ, Τέλος είναι πάντων. είναι, είναι πολύ βαθύ το θέμα. πάντως επειδή έχουμε πάρα πολλά μηνύματα εδώ ακροατών τα οποία δεν μπορούμε να τα διαβάσουμε όλα, εγώ θα ήθελα να κάνω μια τελευταία ερώτηση σε ό,τι αφορά τα όνειρα πάντα στον κύριο Βιανίτη. Έγινε μια ερώτηση σχετικά με το φαινόμενο τη μόρα, και θα ήθελα να ρωτήσω από τη δική σα σκοπιά. Ένα άνθρωπο που μελετάει αυτά τα θέματα, Α, να μας πείτε πώς εξηγείται αν έχει σχέση με το. Αν μπορεί κάποιο να το συνδέσει με το νίρεμα σε τι φάση ύπνου μπορεί να το βιώσει κάποιο. Έτσι μιλάμε αυτή τη στιγμή για όσου δεν γνωρίζουν τι είναι η μόρα για αυτή τη μαύρη μορφή που βλέπουν αρκετοί πάνω στο στήθο τους, έτσι δεν μπορούν να αναπνεύσουν κάποια στιγμή, τρομάζουν. Για πείτε μα λοιπόν, αυτό το φαινόμενο της μόρας ε, δεν συνδέεται με την ονειρική κατάσταση Θεωρείται ε, παραϋπνικό φαινόμενο Το οποίο δεν συνδέεται αναγκαστικά με την ε, ονειρική περίοδο Όμως από αυτή την πλευρά δεν έχει μία σχέση με τα όνειρα Όμως από μια άλλη προσέγγιση Πολλά από αυτά τα φαινόμενα που μπορεί να μοιάζουν με μόρα Με αυτό το, το παραϋπνικό το φαινόμενο μπορεί και να προέρχονται από το πρώτο εμπιναγωγικό στάδιο όταν μας παίρνει ο ύπνος. Εκεί μπορεί να έχει και κάποιες βιολογικές εξηγήσεις. Για παράδειγμα ε, υπάρχει μία πίεση στο στήθο υπάρχει... αυτά μπορούν να εξηγηθούν και με κάποιους βιολογικούς παράγοντες, όπως εκεί την ώρα έχουμε και αλλαγέ στον οργανισμό, πέφτει η πίεση, πέφτει η θερμοκρασία σε αυτό το στάδιο και κάποιοι άνθρωποι που είναι πιο ευαίσθητοι σε αυτό το στάδιο. Και είναι πιο έντονο αυτό το υπναγωγικό το στάδιο που να διευκρινίσω δεν έχει σχέση με το στάδιο των ονείρων. Είναι απλώς μια συνειρμική κατάσταση θα έλεγε κανείς στο εγκεφάλου, αποφορτίζεται, θα μπορούσε να το πει κανείς, γιατί οι εικόνες εκεί είναι πολύ φευγαλές, δεν υπάρχει ονειρική δομή και πλοκή, και έχει, υπάρχει ένα πάρα πολύ ρηχό θα έλεγε κανείς επίπεδο συμβολισμού, είναι καθαρά συνειρμικό και δύσκολα ενεχόμενο είναι ένα, όμως από την άλλη πλευρά είναι ένα στάδιο το οποίο μπορεί να προσφέρει εμπνεύσει σε καλλιτέχνες ε, μπορεί να εμπνεύσει εκεί, εκεί πράγματι να μας έρθουν οι απαντήσεις σε ερωτήσεις που έχουμε βάλει προηγουμένω με τεχνικές της ε, Dream Incubation, της εγκίνησης όπως λέγεται ε, που μπορούμε να βάζουμε ερωτήσεις συγκεκριμένε στα όνειρα και να παίρνουμε απαντήσεις από, αυτές, από αυτά έτσι, λοιπόν, κάποια από τα, αυτά που ένας άνθρωπος θα μπορεί να το ονομάσει ότι ήταν μόρα μπορεί να ήταν ε, ένα φαινόμενο μέσα στο, παρα, μέσα στο υπναγωγικό στάδιο. Τώρα, το ίδιο το φαινόμενο της μόρας, αυτό μπορώ να σας πω εγώ τουλάχιστον, είναι ότι δεν το εξοτάζουμε σε σχέση με την ονειρική δραστηριότητα. Πολύ ωραία. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, και δεν είναι τυχαία ερώτηση, αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα όνειρα και αν μπορούμε να τα μανιπουλάρουμε κατά μία άποψη, ώστε να θεραπεύσουμε πληγές που κουβαλάμε μέσα μας. Τα όνειρα είναι το κατα, κατεξοχήν διαγνωστικό εργαλείο για να, το, για να ξεκινήσω από εκεί. Μπορούμε να δι, τα όνειρα μπορούν να μας δείξουν ακριβώς που υπάρχουν μέσα μας κρούσεις που έχουμε συναισθηματικά φορτία, τι κατάσταση είναι αυτά τα συναισθηματικά φορτία, αν εκφράζονται μέσα στη συμπεριφορά ενός ανθρώπου ή αν είναι αποθυμένα, λιμνάζοντα. Όλα αυτά μπορούμε να τα δούμε μέσα στα όνειρα. Και μπορούμε πράγματι να χρησιμοποιήσουμε πολλές προσεγγίσεις ε, που έχουν να κάνουν με την αναστροφή αυτών των διεργασιών που γίνεται. Δηλαδή μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και χρησιμοποιούμε, μπορούμε πλέον τώρα να χρησιμοποιήσουμε τα όνειρα ουσιαστικά για θεραπεία όχι μόνο ψυχολογικών διαταραχών αλλά ακόμα και για ε, ιδιαίτερων καταστάσεων του ανασοπιτικού. Ε, μέσα σε αυτά είχα κάνει και το, ε, το 2003 στα Αγία Σοφία για τα παιδιά που πάσχουν από παθήσεις του τα παιδιά που έχουν MDA diseases ένα πρόγραμμα για την ανάπτυξη του συνειδητού όνειραίματος και ήταν εκπληκτικό πως αυτά τα παιδιά διώνανε μέσα από το ονείρεμα όλη την αίσθηση της, του πετάγματος, του τρεξίματος και π, τι εκπληκτικές επιπτώσεις είχε για την ίδια του την ψυχολογία. Μάλιστα. Μ, νομίζω ότι μάλλον θα κάνουμε την τελευταία ερώτηση γιατί έχει τρέξει ο χρόνος αρκετά. Έχω μια ερώτηση που βασίζεται και σε κάτι που γράφτηκε στο facebook και από μια φίλη της εκπομπή. Ε, υπάρχει όνειρο μέσα σε όνειρο Δηλαδή υπάρχουν τάξεις όνειρων Μπορούμε να Πάρουμε και ε, έτσι Αφορμή από την ταινία Inception Στην οποία είδαμε τον πρωταγωνιστή Να εισέρχεται όλο και βαθύτερα Μέσα στα όνειρα Και να μπαίνει μέσα σε άλλο όνειρο Και μέσα σε άλλο όνειρο Ποια είναι η αποψή σας γι' αυτό Ο κόσμος Είναι πολυεπίπεδος Πολύπλευρος Πολύ πολυδιάστατο. Ε, μπορεί να μετακινηθείς από ένα, από ένα σημείο όπου έχει υπάρχει, υπάρξει, υπάρχει μια πραγματικότητα, μια ονειρική πραγματικότητα και ένα ονειρικό εγώ που τη βιώνει, σε μια τελείως άλλη διάσταση, σε ένα τελείως άλλο διαφορετικό κομβικό σημείο, με ένα τρόπο που καταργεί τον, την αντίληψη του χώρου και του χρόνου όπως την βιώνουμε μέσα από την εγρήγορση. Υπάρχουν βέβαια, μέσα, αυτό είναι που μα υπενθυμίζουν. Τα όνειρα προσωπικά τα βλέπω και εγώ σαν μια ε, ευκαιρία για να καταλάβουμε καλύτερα τον εαυτό μας. Να καταλάβουμε το ανεξάντλητο δυναμικό το οποίο έχουμε αλλά και μια υπενθύμηση. Για το τι υπάρχει εκεί πέρα. Για το μια υπενθύμηση ότι υπάρχει μέσα μας και κάτι βαθύτερο, αλλά και κάτι ανώτερο. Και ότι ταυτόχρονα, εδώ στο τώρα, αυτή τη στιγμή, είμαστε συνδεδεμένοι με όλα τα επίπεδα. Απλώς στο ονείρεμα μετακινείται το σημείο της αντίληψής μας, της συνειδητότητάς μας. Και έτσι βιώνουμε άλλε πλευρές μας. Και αυτές οι άλλες πλευρές είναι... δεν είναι ένας μονοδιάστατος κόσμος, είναι πολλοί οι τύποι των ονείρων που έχουμε, είναι πολλά τα επίπεδα οι πολλοί οι κόσμοι μέσα στους οποίους βρισκόμαστε εκεί, όπως με τον ίδιο τρόπο που βρισκόμαστε και στο τώρα. Είναι μια υπενθύμηση λοιπόν της ανθρώπινης φύσης, αυτό που πραγματικά είμαστε. πολύ ωραία. Τελικά, να πω την αλήθεια, ήταν η πρώτη-ελευταία ερώτηση αυτή που σας έκανα. Το τραβάω λίγο παραπάνω γιατί και το θέμα μου αρέσει πολύ και αυτά που λέτε εσείς νομίζω ότι αρέσουν σε όλους μας και στην παρέα του Δλαντής. Υπάρχει τεράστια συμμετοχή σήμερα και ανταπόκριση από μηνύματα που είτε αφορούν α, ερωτήματα προς τον κύριο Βιαννίτη είτε αφορούν και προσωπικές εμπειρίες των φίλων μας. Το φίλος. είχαμε προβλέψει αυτό. Ο κόσμο των ονείρων είναι ένα έναν ε, ε, ζητούμενο είναι ένα παρανθρώπινο θέμα το οποίο μας απασχολεί συνεχώς και ξέραμε ότι αυτή η εκπομπή θα προκαλέσει έτσι, την ανησυχία του κοινού η τελευταία ερώτηση που θέλω να κάνω μας ήρθε με SMS από την Εφη Μαμά μας ε, ρωτάει υπάρχει σύνδεση ε, ονείρων με όνειρα που κάνουν άτομα με άνοια ακόμα και με ανοιχτά μάτια ακόμα που μιλάνε και κάνουν κινήσεις στη διάρκεια αυτή είναι λίγο ασαφής, νομίζω, η ερώτηση, αλλά κάτι θα καταλάβατε. Το που μπορώ να σας πω είναι ότι υπάρχουν μελέτες, πράγματι, ε, για την ονειδική δραστηριότητα ε, ατόμων και με άνοια και πώς οι γνωστικές διαδικασίες όταν εκφυλίζονται από διάφορε ασθένειες επιδρούν και στην περίοδο. Υπάρχουν μελέτες, ε, μάλιστα αν δεν κάνω λάθος είναι ο Κρίστιαν Πάλμερ από το Πανεπιστήμιο του Stanford που έχει κάνει αυτές τις μελέτες. Ε, ναι θα μπορούσαμε εδώ να, να απαντήσουμε ότι όλοι ονειρευόμαστε με το δικό μας τρόπο έτσι το, το θέμα είναι πώς επαφή έχουμε με αυτή μας την πλευρά αξίζει να θυμόμαστε τα όνειρά μας αξίζει να κάνουμε την προσπάθεια να αποκτήσουμε καλύτερη επαφή με τον ίδιο μας τον εσωτερό μας εαυτό έτσι με αυτόν τον, τον εαυτό που είναι ε, ίσως ε, ο δάσκαλος που έχουμε εδώ την καλύτερη πρόσβαση που έχουμε και μια όπως είπες και ο Φρόιτ τα όνειρα είναι ο βασιλικός δρόμος για το ασυνείδητο γιατί να μην τον περπατήσουμε αυτό τον δρόμο τον μεγάλο που μας δίνεται μπορούμε να μάθουμε τον εαυτό μας καλύτερα αν αρχίσουμε να έχουμε καλύτερη επαφή και να καταλαβαίνουμε να κατανοούμε τη γλώσσα του ίδιου μας του του τα σύμβολα, τον τρόπο που χτίζονται τα όνειρα, το να, να βρούμε το δικό μας προσωπικό κώδικα συμβολισμού. Πώς το δικό μου υποσυνείδητο ντύνει τις έννοιες, τα σύμβολα και τα πράγματα. Τι σημαίνει για μένα το όνειρο. Μακριά από όνειρο μακριά από τέτοιες ιστορίες. Αυτό, όλα αυτά έχουν απλά μας αποπροσανατολίζουν από την ουσία του μηνύματο. Πολύ ωραία κύριε Βιαννίτη. Θα ήθελα έτσι, δεν ερώτησα ακριβώ. Αν κάποιο θέλει να έρθει σε επαφή μαζί σα, εμείς προτείναμε το facebook. Υπάρχει κάποιος άλλος τρόπος στον οποίο θα ήθελε να μας πείτε στον αέρα για κάποιον που θα ήθελε να σας ρωτήσει κάτι, να έρθει σε επαφή μαζί σα, ε, Από ό,τι ξέρουμε εξειδικεύεστε και στα όνειρα, είστε ειδικό, Μπορεί κάποιος να θέλει να, είναι, να έρθει σε επαφή με έναν τέτοιο άνθρωπο. Ναι. Να δώσω ένα τηλέφωνο. Μέσα από το facebook είναι μια χαρά. Μπορεί να με βρουν και Άγγελος Γιανν αλλά και μέσα από την εκπομπή, αν σας πάρουν, μπορείτε να τους δίνετε το τηλεφωνό μου. Πολύ ωραία. ωραία. Πολύ σας ωραία. ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας απόψε. Προκαλέσατε έτσι, το κοινό αίσθημα των ακροατών τη εκπομπής. Ναι, μπορώ να πω και εγώ ότι μου άρεσε πάρα πολύ η παρουσία του κ. Βιανίτη Ήταν από τις καλύτερες... Παρουσίε που έχουν περάσει εδώ και τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Και υπάρχουν βέβαια και άλλα θέματα στα οποία θα μπορούσε να μα βοηθήσει στο μέλλον, όπω για παράδειγμα το ζήτημα τη ύπνωση ή το ζήτημα τη αστρική προβολή, που γνωρίζουμε πολύ καλά ότι έχει ασχοληθεί και μπορούμε να κάνουμε άλλε δύο τουλάχιστον εκπομπέ για αυτά τα θέματα. Κύριε Βενίτ, λοιπόν, θα θέλαμε να σα πούμε καληνύχτα. Καλό σα βράδυ. Χαίρα, με Χάρηκα πάρα πολύ και για τη συζήτηση και σα ευχαριστώ και εγώ πολύ. Ωραία. Πολύ ωραία. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε λοιπόν με, το, με τη συνέντευξη της απόψινής εκπομπής απο, Απομένουν ακόμα περίπου 25 λεπτά μέχρι τις 12 Εμείς αυτή τη στιγμή θα κάνουμε ακόμα ένα μουσικό διάλειμμα Θα επανέλθουμε με τις στήλες μας Ο Γιώργος Ιωαννίδης και ο Γιώργος Αδαμόπουλος θα είναι μαζί μας μέσα στα επόμενα λεπτά Ο Γιώργος Ιωαννίδη, ο οποίος διατηρεί τη στήλη Οκάλτ Πανόραμα και ο Γιώργος Αδαμόπουλος ο οποίος θα μας μιλήσει για τους αστικούς τρίλου ενώ τα μηνύματα βλέπω εδώ Αντρέα στο facebook γίνεται χαμός θέλω το να το ναι. ζητήσω και συγγνώμη σε όσους φίλους δεν τους κανοποιήσαμε γιατί ήταν πάρα πολλά τα ερωτήματα που δεχτήκαμε με sms email από το world στο facebook νομίζω ότι προσπαθήσαμε να κάνουμε μια ολοκληρωμένη συζήτηση γύρω από τον κόσμο των ονείρων προφανώς σε ένα 20 λεπτό μισά ώρα δεν μπορούμε να καλύψουμε ένα θέμα το οποίο. Απασχολεί την ανθρωπότητα εδώ και αιώνε. Και βέβαια εδώ κάναμε, από θυμώνα... την αρι... μάλλον από την αυγή τη ανθρωπότητα που μα απασχολούν α... τα όνειρα. Πριν από δύο χρόνια τρία είχαμε κάνει ειδική εκδήλωση στο έκθενα ζήτη ζήτησαν με τα φυσικό και καλέσει τον κύριο Γιάννη. Και μιλάμε τώρα για μια εκδήλωση η οποία κράτησε δύο-δύο μισή ώρε πάνω σε εμπειρίε πάνω στα όνειρα. Ίσως μιλάω Και μετά από την Μέτακον αυτή την μερίδα που κάναμε τόσο που μα πέρασε. Ε, ανανεώνεται και αναζωπυρώνεται το πρόταγμα για τη δημιουργία ενό τεκιού. Δεν ξέρω αν υπάρχει αυτό το πράγμα μέσα μα. Νομίζω όμως ότι υπάρχει δίψα από κόσμο, από, από ανθρώπου, οι οποίοι θέλουν να ακούσουν ειδικού, να αναλύουν θέματα τα οποία από την εφηβική ηλικία, την παιδική ηλικία και μετά του συνοδεύουν. Εδώ, είτε στα όνειρα είτε στην πραγματικότητα. Ο Κώστα Ράπτορα μα λέει πω πρέπει οπωσδήποτε να φύγει εκπομπή για αστρική πύλη, αφορολόγητη. Για αστρική, αστρική θα... προβολή, όχι αστρική πύλη. Αστρική προβολή, που το, το έχω χάσει λίγο. Δεν, δεν πειράζει. Λοιπόν, ναι, όντω σίγουρα θα γίνει εκπομπή για ε, αστρική. Η ε, προβολή αστρική. είναι old time classic Και θέμα. Είναι από τα βαριά χαρτιά, όντω. Θα γίνει κάτι τέτοιο σίγουρα. Ωραία Λοιπόν, Λέμε Λέ... πάμε σε ένα τραγούδι το οποίο. Ε, μιλά για όνειρα Ό είναι ό,τι καλύτερο Είναι και ροκ τραγουδάκι Τέλος πάντων Θα σας κουράσω, Θα είμαστε εδώ σε πολύ λίγα λεπτά Η άγρια συνότητα. επιστρέψαμε μετά από αυτό το πολύ όμορφο και μελλοντικό τραγούδι των AeroSmith. Τραγουδάρα, βασικά, δεν θα το έλεγα τραγούδι ποτέ. <laughs> είναι από τα τραγούδια τα οποία δεν ξαναγράφονται, απλά ξαναπέλεξαν. Λοιπόν, αυτό για το έχουμε να... από άλλο Για από να, και... να μην κάνουμε χιούμορ μεταξύ μας αλλά να κάνουμε χιούμορ με το, με τους, με το ακροατήριο, με του φίλου, εδώ, με το κοινό, όπω mm. λέτε πείτε. Το δεν έχει σημασία εν τέλει. Γίνεται mm. χαμό στο Facebook, και κύριοι. Το είναι... με προβλέψει σωστά, νομίζω. Yeah. Είναι θέμα το οποίο. Ελκύει πάρα πολλούς Και γίνεται χαμός Μπείτε και εσείς στο facebook Κάνε είστε μέλη Γράψτε Stargate FM Θα μας βρείτε Η ραδιοφωνική αστρική πύλη Η ραδιοφωνική αστρική πύλη με ελληνικούς χαρακτήρες αυτή τη φορά Θα μας βρείτε, κάθε μας φίλους Και μπορείτε να αναπτύξετε στη συζήτηση με τους υπόλοιπους Εδώ που είμαστε στο ίδιο βαγόνι Και θα συνεχίσουμε μέχρι τι 12 Λοιπόν, μαζί μας είναι ο Γιώργος Ιωαννίδης, ο οποίος μόλις πριν από μερικά λεπτά έφτασε στη Θεσσαλονίκη, μέχρι το πρωί το μεσημεράκι ήταν μαζί μας εδώ στην Αθήνα. Για τις ανάγκες τη ΜΕΤΑΚΟΝ 2012, όπου μας παρουσίασε. είχε και ομιλία, με σχολίασε για την έρευνα που κάναμε στο διαδίκτυο για τις μεταφυσικές έτσι, εμπειρίες των Ελλήνων. Ο Γιώργος, για όσους δεν τον γνωρίζουν, είναι αρχισυντάκτης στον Περιοδικό Μίστερη, ψυχολόγος και συγγραφέα. Διατηρεί τη στήλη Occult Panorama. Θα μα πει και κάποια πράγματα για τη MetaGom. Φυσικά λοιπόν, τον έχουμε μαζί μα. Ναι, τον έχουμε και μέσω Skype για καλύτερη ποιότητα. Έχω γιατί το τηλέφωνο δυστυχώ βάζει αρκετό γρέζι στη φωνή το των, ε, των συνείδευξα ζώων. νομίζω ότι μπορεί να μιλήσει. Καλησπέρα από Θεσσαλονίκη. Νομίζω καμπάνα. Η φωνή ακούγεται ίσω και καλύτερα από εμά. Σίγουρα καλύτερα από εμά ακούγεται. Ωραία. Λοιπόν, α, Γιώργο, τι έχουμε σήμερα για το Καλτ Πανόραμα. Παιδιά, έχω πολλά να πω, η συζήτηση mm -hmm. με τα, τα όνειρα ήταν ε, ε, εμπληρωστική και είναι από τα αγαπημένα θέματα και το μαθητό μου κάθε φορά που κάνω α, στην ψυχολογία. Ε, θα ήθελα να επιμείνω μονάχα σε αυτό που είπε πριν ο Άγγελος, μακριά από νεροκρίτες. Αυτό είναι μια τεράστια αλήθεια. Και γιατί ε, το κάθε άτομο είναι διαφορετικό. Και ω εκ τούτου τα σύμβολα που χρησιμοποιεί το ασυνείδητο για να αντίσει κάθε όνειρο διαφέρουν για τον καθένα. Ασχέτω βέβαια αν υπάρχουν μοτίβα όπω είναι η πτήση ή η πτώση ε, στα όνειρα, ε, που σημαίνουν συνήθω κάτι κοινό. Για παράδειγμα, η πτήση, το να βλέπουμε να πετάμε, έχει να κάνει με τη σεξουαλική απελευθέρωση. Στην πραγματικότητα όμω υπάρχουν σημαντικέ διαφορέ στι λεπτομέρειε και στη σημασία για το κάθε άτομο. Όπως δηλαδή κάθε άτομο είναι μοναδικό, έτσι και κάθε όνειρο είναι μοναδικό. Δεν μπορούμε λοιπόν να χρησιμοποιούμε τους νεροκρίτες που ε, τακτοποιούν τα όνειρά μας σε κάποιον άλλον νόν της θεωρίες. Επίσης ο φίλο ο Σωτήρης έκανε μια πολύ ωραία ερώτηση και θα ήθελα να τη σχολιάσω, λέει ε, γιατί η Ορθόδοξη Εκκλησία αναφέρει ότι δεν πρέπει να δίνουμε σημασία στα όνειρα. Η απάντηση είναι απλή, γιατί στα όνειρα βλέπουμε αυτά τα οποία... Ε, καταπιέζουμε και καλώς ή κακώς η Χριστιανική Εκκλησία έχει καταπιέσει αρκετά το, ένστικτο, ε, το ανθρώπινο ένστικτο με αποτέλεσμα να, να βλέπουμε όλα εκείνα τα ε, αυτά που δεν, δεν θέλουν κάποιοι να βλέπουμε ε, βασικά να σε βλέπω τώρα και από την κάμερα και σοκάρομαι οπότε ό, θα σε κλείσω λοιπόν για να μιλήσω πιο ελεύθερα και χαλαρά ε, ναι λοιπόν. μωρέ, Γιώργο εμείς ε, επειδή μιλάμε στο Skype ε, προσπαθούμε να πικάρουμε ε. εδώ τον συνέργατη μας τον Γιώργιο Τον Ιωαννίδη ε, Μας είπε μόλις τώρα, ομολόγησε ότι τα καταφέραμε, δεν πειράζει, εγώ ήρθα εδώ να κάνω μια παρέμβαση πυροσβεστική Ας συνεχίσουμε, ας συνεχίσουμε Εσύ ήθελες Γιώργο να βάλουμε, να ανοίξουμε και την κάμερα Να ακούτε ναι, ναι, ναι, ναι. Κανονικά. Ναι, ναι. Λοιπόν όπως ο Πάνας για τους αρχαίους Έλληνες ήταν η δύναμη α, της δημιουργίας, α, της παραγωγής της ζωής στη φύση αλλά αργότερα δαιμονοποιήθηκε, α, έτσι ακριβώς και τα όνειρα στη χριστιανική αντίληψη δαιμονοποιούνται ενώ στην πραγματικότητα δείχνουν α, βαθιές αλήθειες του εαυτού που αρνούμαστε να δεχτούμε και κάποιοι δεν θέλουν να δεχτούμε γιατί μετά χάνεται ο έλεγχος και κατά τα ψέματα, ο έλεγχος των αισθήκων από την εκάστοτε εξουσία είναι και ο έλεγχος του νου. Τώρα, να γυρίσουμε λίγο στο καρπ πανόραμα. Ε, αλλάζουμε σελίδα, θα είμαι πολύ σύντομο. Απλά είναι ένα γεγονός που έγινε σχετικά πρόσφατα και αξίζει πιστεύω να αναφερθεί. Ε, άνοιξε ξανά η ερμητική βιβλιοθήκη του Άμστερνταμ. Τι σημαίνει αυτό. Πρόκειται για ένα Ινστιτούτο, το Βιβλιοτέκα Φιλοσόφικα Χερμέτικα, που ξεκίνησε το 1984. Είναι μια βιβλιοθήκη που αποτελείται από 23.000 βιβλία και πρωτότυπα χειρόγραφα από το 15ο αιώνα μέχρι και σε νεότερες εποχές. Μιλάμε για αυθεντικά κείμενα της εσωτερικής φιλοσοφίας. Τα αυθεντικά ερμητικά κείμενα, γρημόρια το έργα του Δάντη, τα αυθεντικά χειρόγραφα βρίσκονται εκεί πέρα, σε μια ιδιωτική βιβλιοθήκη, η οποία α, την έκανε ένας α, πολυεκατομμυριούχος ο, ο Ρίτμαν, ε, αργότερα την αγκάλιασε και την πήρε υπό την προστασία της το υπουργείου Πολιτισμού της Ολλανδίας. Ε, το, η ιδιαιτερότητα αυτής της βιβλιοθήκης είναι ο, ο πλούτος τη και το γεγονός ότι είναι όλα τα βιβλία αυτά συγκεντρωμένα και ανοιχτά στο κοινό. Οι ερευνητές δηλαδή μπορούν να πάνε εκεί πέρα και να τα μελετήσουν. Όλα αυτά μέχρι πρόσφατα. Γιατί α, το Νοέμβριο περίπου α, η βιβλιοθήκη δίνευσε να διαλυθεί όταν οι τράπεζες λόγω της γνωστής πανευρωπαϊκής οικονομικής κατάστασης ήθελαν να διαλύσουν τη βιβλιοθήκη, να πουλήσουν τα βιβλία σε ιδιώτες. Αυτό σημαίνει δηλαδή να χαθούν σε ιδιωτικέ Uh, για να μπορέσουν οι τράπεζες να πάρουν τα λεφτά και ο κόσμος να χάσει μια πολύτιμη uh, διέξοδο στη γνώση. Ευτυχώς τα πράγματα αλλάξαν ο Ρίτμαν έσωσε τη βιβλιοθήκη και από αρχές uh, 2012 η βιβλιοθήκη λειτουργεί κανονικά και είναι ανοιχτή προς το κοινό και στους ερευνητές. Πολύ ωραία. Ε, Γιώργο θα μπορούσες να μας κάνεις επειδή... Βιαζόμαστε πλέον, πρέπει να συνδεθούμε και με τον Γιώργο Αδραμόπουλο. Δεν βιαζόμαστε ποτέ. Δεν δε βιαζόμαστε όταν μιλάει ο Γιώργο Ιωαννίδη. Καλά, σωστά. αυτό, το ξαναπεί αυτό. Συγγνώμη, Αντρέα. Λοιπόν, θα ήθελα να μα κάνει και ένα σχόλιο για την Μέτακον, Γιώργο, Σαν ένα άνθρωπο, όχι απλά συνεργάτη βέβαια και ομιλητής, αλλά και σαν, σαν άνθρωπο ο οποίος έζησε από μέσα όλε τι προετοιμασίε και την όλη Παιδιά... εξέλιξη εκδηλώση. παραμένω εκστασιασμένο μέχρι και τώρα, πραγματικά δηλαδή. Ε, νο, η Νέτακον ήταν ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα και δεν το λέω αυτό για να το συνδέσω μόνο με την εκπομπή αλλά είναι, είναι γεγονός ε, οι στιγμές που ζήσαμε όλοι α, διοργανωτές, α, ακροατήριο, α, συμμετέχοντες, ομιλητές πιστεύω ότι είναι αξέχαστες ε, και αυτό γιατί ήταν μια εκδήλωση που έβαλε πολύ ψηλά τον πύχη και τα κατάφερε και το πέρασε δηλαδή η ποιότητα των ομιλητών, ακαδημαϊκοί, καθηγητές, ερευνητές, συγγραφείς, άνθρωποι εξειδικευμένοι, μίλησαν για πράγματα, καινούρια πράγματα, ακούστηκαν πολλά καινούρια πράγματα, πως αφημίστηκαν πολλά καινούρια πράγματα. Και ουσιαστικά πιστεύω ότι η Μέτακον αποτελεί ήδη πλέον ένα σημείο αναφοράς. Και από όσο με έχουν ενημερώσει, ήδη συζητιέται και σε που δεν από άτομα που δυστυχώ δεν μπόρεσαν να έρθουν. Και πολλοί θα ήθελαν να, να δουν πολλέ περισσότερε περισσότερες μέτακον. Και εγώ πραγματικά, και σήμερα το πρωί το συζητάγαμε στην Αθήνα, ελπίζω να δούμε μια Μέτακον 2013. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε και τον Γιώργο για, και για τα πολύ ωραία λόγια. Βέβαια, δεν είναι θέμα ευχαριστία. Υπήρχε την άποψή του άνθρωπο. Μπορούσε να πει και άσχημα λόγια στην τελική. Γιατί όχι. Γιατί όχι. Γιώργο, πρέπει να σε καληνυχτήσουμε νομίζω. Σε ευχαριστούμε πολύ για την απόψηνή σου παρουσία. Μεσένα θα τα ξαναπούμε σε δύο εβδομάδε. Γιατί, ω γνωστόν, στην αστρική πύλη οι μόνιμοι συνεργάζεται στις εκπομπή κάνουν rotation. Οπότε, κάθε εβδομάδα βγαίνει ένα διαφορετικό δίδυμο συνεργατών. Okay. Γιώργο, καλό βράδυ. Παιδιά, καληνύχτα. Ε, καλή νύχτα και ονειρική νύχτα. Έτσι. Έτσι. Έτσι. Όνειρα γλυκά. Ναι. Με το καλύτερο τρόπο, νομίζω, έκανε ο Γιώργος. Έτσι είναι, λοιπόν και ο Γιώργος Ιωαννίδης ήταν αυτός από τη Θεσσαλονίκη α, Θα κάνουμε ένα νέο μουσικό διάλειμμα Και θα επιστρέψουμε πίσω με την στήλη του Γιώργου Αδαμόπουλου Με δεν... τους, ε, αστικούς τρίλους. τους αστικούς τρύλους Του αστικούς τρύλους, δεν ξέρω αν θα προλάβουμε σήμερα να αναφερθούμε α, στα υπόλοιπα Ο Πάιπες ένα στήλο εδώ πέρα Έτσι Πολύ γρήγορα, ό,τι μπορούμε θα το κάνουμε Ό,τι μπορούμε, διατρέχει. λοιπόν, πάμε Το πάρτι δεν τελειώνει ποτέ! I can't take no more Να σα αρέσουν οι μουσικέ επιλογέ απόψε είναι κλασικό ροκ. <Ροκ> Συγγνώμη πατάω πάνω στο κομμάτι, σα αφήνω να το απολαύσετε. Αντιστρέψαμε... Αστρικη Πύλη και πάλι μαζί σας, λίγο πριν βγουν τα φαντάσματα, πριν πάει η 12 δηλαδή Α, Μαζί μας, αν δεν κάνω λάθο αυτή τη στιγμή πρέπει να είναι ο Γιώργος Αδαμόπουλος Ναι, είναι μαζί μας στην παρέα, Γιώργο Καλησπέρα Καλησπέρα Γιώργο, Α, καλησπέρα σε σένα και την στήλη σου για τους αστικούς τρίλους Α, Σήμερα έχεις να μας πεις κάποιες, κάποια περίεργη ιστορία για κινητά τηλέφωνα, αν δεν κάνω λάθο, έτσι δεν είναι για την λέξη φαντάσματα. Ε, είναι μια ιστορία που κυκλοφόρησε και μέσω mail το 2008-2009. Ε, είναι ένα πραγματικό γεγονός. Αυτή είναι η διαφορά στη σημερινή μεрниεκοπείο, ότι σε συγκεκριμένο αστικό θρίλος είναι πραγματικότητα. Όσο απίστευτος κιναγωγέτε γιατί πιστεύετε, είναι πολύ απίστευτος. Ε, λοιπόν στις 12 Σεπτεμβρίου του 2008 στην Καλιφόρνια, ε, έγινε ένα ατύχημα, ένα δυστύχημα για την ακρίβεια. Μία εμπορική άμαξοστοιχεία συγκρούστηκε με ένα τρένο της γραμμής με αποτέλεσμα να χάσουν τις ζωές περίπου 25-30 άνθρωποι και εκατοντάδε τραυματίες. Ένας από τους ε, αποβιώσαντες ο οποίος ε, ήταν 49 ετών και είχε το όνομα Τσάρλς Πέκ ο οποίος πήγαινε να βρει την αρβωνιαστικά του τέλο πάντων ε, με αυτόν τι συνέβη συνέβη το εξή περίεργο ενώ ακόμα έχει γίνει το δυστύχημα και οι αρχές προσπαθούσαν να καθαρίσουν τα συντρίμμια κτλ το κινητό του τηλέφωνο. Έκανε πάρα πολλέ κλήσει, περισσότερε από 30, προ συγγενικά του πρόσωπα. Σχετικά στο γιο του, στον αδερφό του, στην αναγωνιστική του, στου γονεί του, σε διάφορα πρόσωπα. Μιλάμε για 30-35 κλήσει σε ένα διάστημα 11 ώρων μετά το δυστύχημα. Και μάλιστα εξαιτία αυτών των κλήσεων, η οικογένειά του ε, ζήτησε από τι αρχέ να βρουν το σήμα του κινητού τηλεφώνου και κατάφεραν τελικά να τον εντοπίσουν 12 ώρε μετά το δυστύχημα. Και μία ώρα αφού οι κλήσει είχαν σταματήσει. Όταν βρήκαν λοιπόν ε, το σώμα του, διαπίστωσαν πρώτον ότι δεν υπήρχε το κινητό τηλέφωνο κοντά του και δεύτερον ότι ήταν νεκρός αρκετέ ώρε και ότι είχε πεθάνει ουσιαστικά κατά τη σύγκρουση. Που σημαίνει ότι όλε οι κλήσει από το κινητό του προ τα συγγενικά του πρόσωπα ουσιαστικά έγιναν όσο απίστευτο και να μετά θάνατο. Θα μου πείτε, τι έκαναν οι συγγενεί του όταν του έπαιρνε τηλέφωνο όταν το σήκωναν. Άκουγαν μόνο θόρυβο ε, το λεγόμενο white noise, το γνωστό και από την ταινία μπορεί να το ξέρετε και όταν προσπαθούσαν να καλέσουν πάλι τον αριθμό έγινε ο τηλεφωνητής. Αυτή η ιστορία λοιπόν όσο απίστες για να ακούγεται είναι πραγματικότητα επιβεβαιώνεται και από εφημερίδες ε, του Λος Άντζελες και, και έγινε chain mail που κυκλοφόρησε σε ολόκληρο το διαδίκτυο. Μάλιστα, αρκετά ανατεχιαστική αυτή η ιστορία, νομίζω, Αντρέα και Γιώργο. Είναι κατάλληλη ίσω για όνειρα γλυκά ανανούρισμα αμέσω μετά το τέλο εκπομπή. Γιατί όχι, Είναι να... και αληθινή, έτσι. Είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε να συνοδεύει από εδώ και πέρα τον ύπνο σα, ένα έφυαλτη έφυαλ, ο οποίο γεννιέται. Μάλιστα. <laughs> Σήμερα η φωνή σου είναι εκπληκτική. Ε, Γιώργο, να σε ρωτήσω, μια και... και εσύ είσαι άνθρωπο τη κοινότητα, ε, έζησε και εσύ τη κάποιο σχόλιο, σχόλιο σχετικά με την διοργάνωση τη εκδήλωση το Σάββατο. Νομίζω πως ε, αδικούμε ιδιαίτερα τη Μέτακον με το να λέμε ότι είναι, πέρασε απλώς στην ιστορία ή ότι έμεινε στην ιστορία, γιατί η ιστορία για πολλούς ανθρώπους έχει συνδεθεί με μια απλή υποσημείωση σε μια βιβλιογραφία. Νομίζω ότι η Μέτακον ήταν κάτι πολύ παραπάνω από αυτό. Ε, δεν έμεινε απλά στην ιστορία, έμεινε στην ανάμνηση αυτών που ήρθαν στην εκδήλωση και δημιούργησε τύψει σε αυτός που δεν ήρθαν. Φοβερό. Αυτό που θα μπορούσε να γίνει και σλόγαν Βέβαια αρχίζουμε και Έκανα και εγώ τέτοια αναφορά Να δημιουργούμε τύψει Σε όσου <ΣΣ> δεν ακολουθούν ίσως τις επιλογές μας Κάτι μου λέει ότι είναι κάπως έτσι, Περίεργο όλο αυτό Αλλά από την άλλη μεριά Μπορεί να είναι και πραγματικότητα Ποιος ξέρει, εσείς θα κρίνετε Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Γιώργο τον Ευχαριστώ πολύ Γιώργο, καλό βράδυ Καλό βράδυ παιδιά Φαντάζομαι ότι έχει ολοκληρώσει. Δεν είχε κάτι άλλο να μα πει, Επειδή βιαζόμαστε και λιγάκι. Όχι, όχι, ήμουνα σύντομο και περιεκτικό νομίζω. Πολύ ωραία, μια χαρά. Συμπυκνωμένο Γιώργο Αδραμόπουλο, θα τον έχουμε ξανά μαζί μα σε δύο εβδομάδε. Όπω είπα και πριν, οι συνεργάτε εκπομπή είναι αναζευγάρια και κάνουν ρωτέισον. Την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε μαζί μα τον Μιλτιάδη Τσαμπόγα για το εναλλακτικό ταξίδι και τον Κώστατο Μαυραγάνη. Για την προωθημένη επιστήμη, είμαστε λίγο μετά τις 12 το βράδυ, έχουμε πει πλέον στην 31η Ιανουαρίου, μία από τις πιο κρυές νύχτες του χειμώνα αυτού. Έτσι Φαντάζομαι πώς. ότι εγώ έφυγα από τα, εντάξει να μην τα πω βόρεια, προάστε, βόρεια είναι τέλο πάντων, με λαφρή χιονόνερο mm -hmm. το οποίο ίσως έχει μεταφραστεί σε χιόνι αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω. Έτσι λοιπόν, αν και ακούγεται λίγο κλισέ η έκφραση... Ευελπιστούμε... Είχε ένα βαθμό έξω πριν από λίγο. Ένα με δύο βαθμούς έχει στην Αθήνα. Ευελπιστούμε να κρατήσαμε μία ζεστή συντροφιά στους ακροατές μας αυτή την κρύα νύχτα του χειμώνα. Ήθελα πάντα να το πω αυτό στο ραδιόφωνο. Α, μάλιστα. Και μου δίνεται τώρα η ευκαιρία. Ελπίζουμε να βάλαμε φωτιά στα παγωμένα ονειρά σας και να τα φέραμε εδώ ζωντανά πάλι, ενώ τα είχα του... του μυαλού σα. Νομίζω με ξεπέρασε μόλι και δεν θα τολμήσω να σε κοντράρω γιατί δεν ξέρω, φοβάμαι για το τι θα έπρεπε Δεν ξέρω. Εγώ α... αυτό σχεδιάζω αυτή τη στιγμή. Ναι. σω προσπαθώ να μοιάσω στο διονύσει κοτσάκι, όποιο και ο ίδιο έχει να, έτσι ιδιαίτερο ύφο να... όταν μιλάει στο μικρόφωνο. Λοιπόν. Τέλο πάντων, θα, ήθελ, η... θα ήθελα ένα σχόλιο ναι. στο facebook. Αν ο τρόπο που μιλάω ενοχλεί ή όχι. Δεν ξέρω. Δηλαδή. Δεν είναι επιτυδευμένη φωνή, βγαίνει φυσικά έτσι, ωστόσο μπορούν να υπάρχουν διάφορες επιλογές. Θα μπορούσα να σας μιλάω έτσι και να μην υπήρχε πρόβλημα. Γιατί όχι. Είναι καλύτερα έτσι. Εντάξει, δεν θα το λύσουμε τώρα αυτό το θέμα. Έχω πολλά πρόβληματα νομίζω μηνά. Πολλά πρόβληματα δυσεπίλητα. Αυτή ήταν η εντέκατη αστρική πύλη, κάπου εδώ έφτασε στο τέλος της. Να πούμε ότι... Κάτι τη διάρκεια τη εβδομάδα από την ιστοσελίδα μα στο StargateFM.gr θα έχετε την ευκαιρία να την ακούσετε, την απόψινη εκπομπή, αλλά και την εκπομπή τη προηγούμενη εβδομάδα, το αφιέρωμα στην ελληνική κοινότητα του Μεταφυσικού, το οποίο, όπω σας είπαμε, λόγω των διεργασιών τη ΜΕΤΑΚΟΝ δεν μπορέσαμε να ανεβάσουμε. Από τον Μινάρο Παπαγεωργίου και τον Ανδρέα Παντσόπουλο, καλό βράδυ, καλή εβδομάδα. Δεν σχολιάσαμε καθόλου και την επικαιρότητα, η οποία είναι λίγο δύσκολη και περίεργη για τη χώρα μα, αλλά δεν νομίζω σε μια εκπομπή. Που ήταν αφιερωμένη στα όνειρα να χωρέσει όλη αυτή η γκρίζα μπανάνα. πυλή βέβαια χωράει το πολιτικό γιγνέστε τη χώρα χωράει. σίγουρα και θα κάνουμε εκπομπή, η οποία θα είναι ακριβώ στον πυρήνα του προβλήματο που αντιμετωπίζει η Ελλάδα και όχι μόνο η Ελλάδα. Τέλο πάντων, να μην σα κουράσουμε, θα βάλουμε έτσι ένα τραγουδάκι το κλείσιμο. Το τραγουδάκι θα είναι τρύπε. Και τι άλλο. Καλό βράδυ και πε και το τυπώσί για την αλήθεια. Όχι, όχι, όχι δεν θα όχι. πω. Το τρένο ετοιμάζεται να σφύριξει. Καταλάβατε εσείς. Άραστε. Γεια σας. Ατλαντής. Μόνο ροκ.